Διαστημικό σταθμό Είμαι ο παντελή γιανολάκια και σήμερα τρίτη τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τι 10 εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα και τι ακούτε σε αναμετάδοση από τον Αλμπίτο 14. Live σήμερα τη νύχτα στον Αλμπίτο 14. Ο μυστικό διαστημικό σταθμό. Βρισκόμαστε σε μία περιπτώσει με το μυστικό διαστημικό σταθμό σε μια περιστροφή γύρω από τη γη σε τροχιά γύρω από τις υποθέσεις του κόσμου στον μακρό κόσμο παρακολουθώντας εκεί κάτω τον μικρό κόσμο έχοντας μια υποπτία εξάνωθεν εδώ μέσα στο μυστικό σκάφος μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου παρακολουθούμε τα τακτενόμενα εκεί κάτω στο σκοτεινιασμένο πλανήτη γη σκοτεινιασμένο από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης και εμείς εδώ βρισκόμαστε στην αντίσταση. Εκπέμπουμε τα μηνύματα της αντίστασης εκεί κάτω. Και βρισκόμαστε φυσικά σε ανάσταση, σε μια άνω στάση πέρα και πάνω από τα πράγματα. Ο μυστικό διαστημικός σταθμό ανέκαθεν, εξέπέμπε, εκπέμπει και θα συνεχίσει να εκπέμπει τις συχνότητέ του εκεί κάτω για αυτού που μπορούν να τις ακούσουν. Το κόσμο μας, οι ταξιδιώτες μου, διεξάγεται ένας μυστικός πόλεμος. Αυτός ο μυστικός πόλεμος υπήρχε από πάντοτε, παντού, σε όλα τα επίπεδα, μικρο, μικροκοσμικά και μακροκοσμικά, εξωτερικά και εσωτερικά, στα προσκήνια και στα παρασκήνια, με όλους τους τρόπους. Οι μάχες του γίνονται συνεχώς, σε όλους τους τόπους, σε όλα τα πεδία με πολλών ειδών πολεμιστές που πολεμούν σε αυτόν για πολλούς φυσικά διαπλεκόμενους λόγους ο καθένας. Ο μυστικός αυτός πόλεμος είναι και υλικός και πνευματικός και πρακτικότατος και θεωρητικός και φυσικός και μεταφυσικός. Και στην πάραδο του χρόνου εξελίσσεται συνεχώς. Την εποχή που διανύουμε ο μυστικός πόλεμος έχει πλέον αρχίσει να εξωτερικεύεται έντονα, κάνει έφοδο στην εξωτερική πραγματικότητα ενώ συνήθω διεξάγεται σε μια αόρατη εσωτερική παρασκηνιακή πραγματικότητα. Πλέον προεξέχει θριαμβικά, σαν την κορυφή ενό τεράστιου παγόβουνου. Μια τεράστια κορυφή ομολογουμένω, οπότε φανταστείτε το παγόβουνο. Κατά περιόδου, κάνει αυτό το πράγμα ο μυστικό Εξωτερικεύεται όταν φτάνει σε μια μεγάλη ένταση. Στο ζενίθ της έντασης αυτής εξωτερικεύεται και γίνεται ορατός σε όλους. Παρ' όλα αυτά, για αυτόν τον μυστικό πόλεμο δεν μιλάει ανοιχτά και ευθέως κανείς. Ή σχεδόν κανείς, αν ο αναγνώστης μου κρίνει από το νέο βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος», που είναι μοναδικός το είδος του και μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτά τα μυστικά πράγματα να το ανακαλύψει και να το αποκτήσει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Μπορείτε να βάλετε στρε... περιοδικό Strange στο Google. Το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει είναι η ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Η διεύθυνση, αν προτιμάτε, είναι strangepavlaegnarts.com Το Egnarts είναι το Strange ανάποδα. strangepavlaegnarts.com Εκεί, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, υπάρχει ένα e-shop μέσα στο e υπάρχουν βιβλία και στα βιβλία ανάμεσα σε άλλα βιβλία «Ο Μυστικός Πόλεμος» από όπου μπορείτε online να το παραγγείλετε και να σας έρθει κρυφά στο σπίτι σας. Ο Μυστικός Πόλεμος συνεχίζεται και όπως φαίνεται θα συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Ο Μυστικός Διαστηντικός σταθμό είναι εδώ και εκπέμπει τις συχνότητέ του μέσα από τον Αλμπίντο 14 για συγκεκριμένους άγνωστου ή γνωστού παραλήπτες. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και όπως πάντα ερωτιέμαι, αν μας ακούνε οι σωστοί άνθρωποι εκεί έξω. Μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, καθώ αυτέ αναμεταδίδονται από τον Ιντερνετικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αλμπίντο 14. Τα πράγματα που θέλω να σα μεταδώσω και να συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή, να τα συζητήσουμε εγώ προφορικά και εσεί που με ακούτε νοητά σχετίζονται άμεσα με τον Μυστικό Πόλεμο άπτονται του Μυστικού Πολέμου και απορρέουν ή σχετίζονται με πάρα πολλά σημεία ε, του βιβλίου μου Ο Μυστικός Πόλεμος ε, είναι δηλαδή πράγματα εξωτερικά του βιβλίου τα οποία όμως βρίσκονται σε απόλυτη συνοχή με αυτό και θίγονται κατά τη διάρκεια της ε, εκπομπής αυτής προ αυτή τη στιγμή μέσα από το μυστικό διαστημικό σταθμό οι συχνότητές μας εκπέμπονται μέσω του ίντερνετ μέσω δηλαδή του ε, διαδικτύου Πώς δημιουργήθηκε το ίντερνετ και από ποιους Θέλω να δείξουμε μερικά βασικά πράγματα βασικά προβλήματα σε αυτή την εκπομπή και ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το μέσο το ίντερνετ Άλλωστε όπως έλεγε ένας μεγάλος διανοητής της φωτεινής θετικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο ο Μάρσαλ Μακλούαν το μέσο είναι το μήνυμα The medium is the message και έτσι το μέσο από το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή το μυστικό διαστημικό σταθμό είναι το ίντερνετ πως ξεκίνησε αυτό το ίντερνετ Μπορεί κανείς εύκολα ή σχετικά εύκολα να διερευνήσει όλη την ιστορία της γέννησης του διαδικτύου και δεν χρειάζεται να την επαναλάβω εγώ εδώ τώρα μπορείτε να το κάνει ο καθένας που ενδιαφέρεται από μόνος σας αλλά μπορείτε να έχετε κατά την διερεύνησή σας αυτή τη συγκεκριμένη οπτική του Μυστικού Πολέμου για να ξέρετε τι γίνεται Λοιπόν... Το ίντερνετ δημιουργήθηκε από διανοούμενους. Μπορεί μαζί με τους διανοούμενους αυτούς να συμμετείχαν διάφοροι τεχνοκράτες, ειδικοί των υπολογιστών κλπ. Μπορεί να συμμετείχαν πολλοί ε, επενδυτές, Ινστιτούτα, Υπηρεσίες κλπ. κλπ. Αλλά η ίδια η, η ιδέα του και η διαμόρφωση της ιδέας του αυτής και η ανάπτυξή της καθώς δημιουργούνταν μέχρι που έφτασε στα στάδια που έχουμε σήμερα, προωθήθηκε, προωθείται και συνεχίζει να προωθείται από συγκεκριμένους διανοούμενους. Μερικοί από αυτούς τους διανοούμενους ήταν άνθρωποι των computers, αυτό που θα λέγαμε computer wizards ή, όπως πολύ συχνά το λέγαμε παλιά για κάποιους από αυτού: cyberpunks. Ε, σήμερα απλώς τους θεωρούμε nerds αυτοί οι συγκεκριμένοι nerds λοιπόν που ήταν πολύ συγκεκριμένοι ε, ένας από αυτούς ήταν για παράδειγμα ο Τζέρον Lanier είναι ο εισηγητής της ιδέας του virtual reality ένας ε, τύπος ο οποίος είναι πραγματικά μεγαλοφύης ε, genius ε, παρόλο που αν τον δείτε είναι απλά ένας hippies με ράστα μαλλιά και σανδάλια, yeah. πανίχοντρος, ε, προφανώς, ε, αν τον ακούσετε για λίγα λεπτά, μία ίσως και γελία προσωπικότητα. Αν όμως παρακολουθήσετε τις ε, ομιλίες του ή τις παρουσιάσεις του, θα αντιληφθείτε ότι πρόκειται πραγματικά για ένα μεγαλοφεί άνθρωπο, που οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα και ψάξτε γι' αυτόν, Τζέρον Λέινιερ. Mm. Γράφετε Τζάρον Λάνιερ. Ε, λοιπόν ε, είναι ένας από αυτούς που πλέον παραδέχονται ότι το ίντερνετ είναι λάθος ότι έχει γίνει ένα βασικό και ουσιαστικό λάθος δεν είναι ο μόνος, τον αναφέρω σαν δειγματοληπτικό παράδειγμα θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχουν διανοούμενοι μέσα αυτούς του διανοούμενους βασικοί για την διαμόρφωση του ίντερνετ οι οποίοι έχουν καταλάβει αργά όμω τι συνέβαινε και τι συνέβη τελικά με όλα αυτά. Και πλέον ε, αρνούνται να συνεχίσουν να έχουν τις παλαιές ιδέες τους πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε το ίντερνετ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση φυσικά και χρειάζονται πάρα πολλά δεδομένα να κατατεθούν στο τραπέζι για να γίνει καλύτερα κατανοητή. Εγώ απλώς τώρα εδώ θέλω να την παρουσιάσω με δύο λόγια. Και κυρίω για να καταδείξω Το πρόβλημα Και το οποίο πρόβλημα έχει και τη λύση του Αν γνωρίζει ακριβώς το πρόβλημα μπορείς να, μπορείς να καταλάβεις Και τη λύση του Αυτό θέλω να κάνουμε αυτή τη στιγμή ε, Μιλώντας για κάποια βασικά πράγματα Και ξεκινώντα από το ίντερνετ Μια και αυτό είναι το μέσο Που είναι το μήνυμα Από το οποίο ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό Αυτή τη στιγμή Και κάνετε όλα τα άλλα πράγματα που κάνετε στο ίντερνετ Η δημιουργία του ίντερνετ έγινε από αυτούς τους ανθρώπους επάνω σε, ας το πούμε έτσι για να το συνοψίσουμε, επάνω σε ένα κεντρικό σύνθημα το, το οποίο αποτελούσε βάση της ιδεολογίας τους. Το σύνθημα αυτό ήταν Information wants to be free. Η πληροφορία θέλει να είναι ελεύθερη. Οραματίστηκαν λοιπόν ένα δίκτυο επικοινωνιών ε, μέσα στο οποίο όλες οι πληροφορίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες και ελεύθερες για όλους. Δηλαδή οραματίστηκαν μία ε, ελεύθερη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας. Ο καθένας θα μπορούσε να επικοινωνήσει με όποιον θέλει ελεύθερα, θα μπορούσε να μάθει όποια πληροφορία ήθελε ελεύθερα και θα μπορούσε να εκπέμψει στο ίντερνετ ό,τι ήθελε ελεύθερα αυτή ήταν η βασική α, σοσιαλιστικού τύπου α, οι ίδιοι το παραδέχονται ιδέα την οποία είχαν για το ίντερνετ και με την οποία ξεκίνησε το ίντερνετ όσο του αφορούσε θέλανε με λίγα λόγια μία παράσταση της κοινωνίας μία παράλληλη ηλεκτρονική πραγματικότητα στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα είναι ίση ε, και τα πάντα θα είναι ελεύθερα. Και όταν λέω τα πάντα, ενώ τα πάντα. Ελεύθερα. Δωρεάν. Και διαθέσιμα. Προσβάσιμα. Η οποία θα αναπτυσσόταν όλο και πιο πολύ και όλο και πιο πολύ, ώστε να αντιστοιχούσε απόλυτα αυτή η ηλεκτρονική πραγματικότητα στη φυσική πραγματικότητα στην οποία τα πράγματα δεν είναι ελεύθερα, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ε, και αυτό πίστευαν. Α το πούμε έτσι και λίγο κοινωνιολογικά ότι στο τέλος θα έβρισκε το αντίστοιχό του ή τον αντικατοπτρισμό του ή την αντανάκλασή του ή την αντιστήχησή του στην φυσική πραγματικότητα δηλαδή εκεί έξω στην κοινωνία δηλαδή ότι στο τέλος η κοινωνία θα αντέγραφε το ίντερνετ ε, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα σαν θέμα το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. δεν είμαι σε θέση να την κάνω τώρα αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να την κάνουμε ε, ξεκινάει από το «Life is stranger than fiction» «Η ζωή είναι πιο παράξενη από τη μυθιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων Ας μην παρασύρωμε στην σημειολογία των πραγμάτων Λοιπόν, αυτοί την πίστη είχαν Και αυτό εφάρμοσαν Θέλαν τα πάντα να είναι ελεύθερα στο ίντερνετ Και προσβάσιμα Και με αυτόν τον τρόπο όλοι να έχουν την ίση ευκαιρία Στην ενημέρωση, στην πληροφορία, στην επικοινωνία, στην γνωσιολογία ε, ε, στα γούστα, στις προτιμήσεις κλπ, κλπ. Αλλά και στη δικτύωση και την κινητικότητα μεταξύ τους. Το λάθος τους ήταν όπως οι ίδιοι παραδέχονται ανέφερα προηγουμένως το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Τζέρον Λέινιερ είναι και άλλοι αυτοί, όπως είπα δεν θέλω να σα κουράσω με ονόματα ε, οι ίδιοι λοιπόν το παραδέχονται ότι ταυτόχρονα κάνανε ένα λάθος. Το λάθος τους ήταν ότι είχαν κάποιους ήρωες. Επειδή ήταν άνθρωποι της τεχνολογικής εποχής, νέοι που εμβαθύνανε μέσα στην τεχνολογική πραγματικότητα, οι ήρωες τους δεν ήταν κάποιοι αθλητές ή κάποιοι λογοτέχνες ή κάποιοι φιλόσοφοι ή κάποιοι καλλιτέχνες, αλλά ήταν ε, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν φτιάξει τον κόσμο των κομπιούτερς. Δηλαδή οι ροές τους ήταν άνθρωποι όπως ο Steve Jobs ή ο Bill Gates ή άλλοι τέτοιοι. Δηλαδή με λίγα λόγια οι αυτοί, αυτοί που θα τους βρείτε σε λίστες ας πούμε, αν τους διερευνήσετε είναι αρκετοί ε, υπό τον τίτλο High Tech Entrepreneurs δηλαδή οι επιχειρηματίες της υψηλή τεχνολογίας. Ε, αυτοί με τη σειρά τους οι επιχειρηματίες είχαν ένα όραμα δικό τους τεχνολογικό και οικονομικό, ε, ώστε να τεχνολογοποιήσουν τα πράγματα, στο το πούμε έτσι, με τις επιχειρήσεις τους. Και ταυτόχρονα φυσικά να γίνουν πλούσιοι. Αυτούς είχαν ήρωες. Και έτσι λοιπόν, στη δημιουργία του ίντερνετ, με την πρόθεση την αρχική του να είναι τα πάντα ελεύθερα, θέλανε να συμμετέχουν καθοριστικά στο ίντερνετ και αυτοί οι ήρωες τους, οι διανοούμενοι αυτοί θέλανε να βοηθηθούν από τους ήρωές τους, να πείσουν τους ήρωές τους να επενδύσουν στο ίντερνετ για να μπορούν όλοι μαζί να επιτεύξουν αυτό το τεχνολογικό όραμα. Φυσικά, ε, δεν ξεχνούσαν ότι πρόκειται για επιχειρηματίες, που ο, σκο, ο βασικός σκοπός τους είναι η εκμετάλλευση και το κέρδος. Αλλά ήταν στο μυαλό τους Κάπω εξαγνισμένοι επιχειρηματίε, επειδή ασχολούνταν με την τεχνολογία που για αυτού του συγκεκριμένου διανοούμενους ήταν η ζωή του και σε αυτήν προδιαγραφόταν το μέλλον. Αυτή η ανίερη γάμη, α το πούμε έτσι, οι, αυτέ οι ανίερες συνεργασίε, και θα καταλάβετε παρακάτω γιατί το λέω ανίερες έχουν γίνει πολλέ φορέ στο παρελθόν πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι επί του παρόντο να τα αναλύσουμε, αλλά μπορείτε να τα αναλογιστείτε. Λοιπόν, έπρεπε να πείσουν λοιπόν αυτούς τους επιχειρηματίες να παίξουν στο ίντερνετ και να συμμετέχουν ε, με νέες τεχνολογικές καινοτομίες που να αφορούν το ίντερνετ. Με software, με χιλιάδια πράγματα. Και προβληματίστηκαν αυτές οι κλίκες των διανοούμενων πώς να προσεγγίσουν. Οι ίδιοι το ομολογούν και το διηγούνται, έτσι, δεν είναι μια θεωρία αυτό που λέω, η άποψή μου. Ε, οι ίδιοι το διηγούνται πλέον και το καταδικρύουν μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς πλέον ως πρόβλημα και το λάθος που έγινε. Οι κλικές αυτές λοιπόν ε, σαν να λέμε συσκέφτηκαν για πολύ καιρό και κατέληξαν ότι πώς θα γίνει τα πράγματα να είναι δωρεάν στο ίντερνετ με τη συμμετοχή των επιχειρηματιών αυτών και όλων των άλλων που θα προκύψουν από το ίντερνετ, δηλαδή να μπορέσει το ίντερνετ δηλαδή, να αποτελέσει και τη βάση της δημιουργίας νέων high-tech entrepreneurs δηλαδή νέων ε, επιχειρηματιών υψηλής τεχνολογίας να αποκτήσει δηλαδή με λίγα λόγια κάπου-κάπως το ρόλο το λέω αλληγορικά, της Αμερικής ω the land of opportunity έτσι, η χώρα τη ευκαιρία, ε, the land of the free κλπ. δηλαδή μια ηλεκτρονική χώρα το ίντερνετ που είναι η χώρα της ελευθερίας και της ευκαιρίας όμως ώστε κάποιος να ε, κερδίσει από αυτό και έτσι να μπορέσει να εδραιωθεί η συνεχής ανάπτυξή του διότι όταν υπάρχει το κίνητρο, το κέρδος, υπάρχει και η ανάπτυξη, το εμπόριο, το ένα το άλλο τα καταλαβαίνετε, είναι μέσα στην έννοια της επιχειρηματικότητας και βρήκανε τη λύση η λύση ήτανε η διαφήμιση δηλαδή ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα ελεύθερο ίντερνετ με τα πάντα στο ίντερνετ δωρεάν και ελεύθερα με τη συμμετοχή των ηρώων τους και με την ανάπτυξη την επιχειρηματική που μπορεί να φέρει το ίντερνετ με το κίνητρο προς αυτούς τη διαφήμιση όπου τα, όπου τα κέρδη τα οποία θα θέλουν να έχουν θα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τις διαφημίσεις έτσι ώστε για όλο τον κόσμο που είναι στο ίντερνετ να μην χρειάζεται να, να πληρώνει κάτι για τα πράγματα που το ίντερνετ προσφέρει αυτή ήταν η αρχική πρόθεση και εκεί πάνω ήταν και το λάθος το οποίο καταδεικνύουν η φάση λοιπόν προχώρησε και έφτασε με τα στάδια που όλοι ξέρετε στο σημείο που όλοι ξέρετε αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε έμφαση στις διαφημίσεις και δημιουργήθηκαν κατομολογία ομολογία πολλών από αυτών των αρχικων nerds νέρδς διανοουμένων δημιουργήθηκαν μερικές 5-10 τιτάνιες αυτοκρατορίες του κακού όπως τον ονομάζουν evil empires οι δύο μεγαλύτερες από αυτές κατά αυτούς είναι το google και το facebook και τα συναφή θα πρέπει λίγο να αναζητήσετε, όσοι το ξέρετε, ότι το Google και το Facebook δεν είναι απλά το Google και το Facebook, αλλά κατέχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα του ίντερνετ πολύ βασικά, οι δύο αυτές μεγάλες εταιρείες. Για παράδειγμα, το Google κατέχει και το YouTube πλέον, εδώ και πολύ καιρό, ένα παράδειγμα φέρνω. Καταλαβαίνετε ότι τα πάντα που διερευνείτε μέσα στο ίντερνετ, κατά κύριο λόγο, είναι μέσα από το Google, ε, τα email σας κατά κύριο λόγο είναι μέσα από το Google ή από αφήστε επιχειρηματικέ επιχειρηματικές και ε, το YouTube έχει κατακλείσει τα πάντα κλπ και και λοιπόν ένα απλό παράδειγμα λέω για να μην καταδείξω όλη τη λίστα των δραστηριοτήτων του ίντερνετ που κατέχουν αυτές οι δύο μεγάλες αυτοκρατορίες του κακού όπως πλέον τις ονομάζουν οι ίδιοι διανοούμενοι που τις ε, ενθάρρυναν και τις βοήθησαν και συνεργάστηκαν μαζί τους Βέβαια λένε ότι αγαπούν πάρα πολύ του ανθρώπου που, συνεργά... που είναι σε αυτέ τι εταιρείε, ότι είναι καταπληκτικοί, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, Αλλά ότι δυστυχώ λόγω του αρχικού λάθους λόγω του προβλήματος που καταδεικνύω καθώς σας τα λέω όλα αυτά, ε, ε, έγινε αυτό παρά τη θέληση όλων. Λοιπόν. Αυτό προέκυψε σαν ανάγκη από παλαιότερους διανοούμενους ε, και επιστήμονες όπως για παράδειγμα ο Νόρμπερτ Βίνερ ο επινοητής και ιδρυτής της κυβερνητικής των Cybernetics για τον οποίο καταδεικνύω πόσο βαθιά ανήκει στην σκο σκοτεινή αρνητική παράταξη στο βιβλίο μου ο «Μυστικός Πόλεμο. Ε, οραματιζόμενοι ένα μέλλον στο οποίο θα μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να έχει πολλά τεχνολογικά gadgets έτσι το βλέπανε αυτοί οι παλιοί με τα οποία να είναι σε σύνδεση με τα πάντα μέσα από τα gadgets αυτά ε, προφανώς καταρχήν γάνε στο μυαλό τους ας πούμε αντίστοιχα παραδείγματα του παρελθόντος ως προς αυτούς το ραδιόφωνο για παράδειγμα ή την τηλεόραση ε, περισσότερα τέτοια gadgets με τα οποία να, έχει, να υπάρχει εδώ είναι η λέξη κλειδί σε όλα αυτά να υπάρχει ένα συνεχές feedback δηλαδή μια συνεχή ανταπόκριση από τις κινήσεις σου να μπορεί δηλαδή ο καθένας να έχει feedback, να κάνει κινήσεις και να έχει feedback των κινήσεων αυτών μέσα από την πλήρη δικτύωση. Αλλά και όποιος ε, δραστηροποιείται πιο έντεχνα μέσα στη δικτύωση αυτή να παίρνει ένα συνεχές feedback από τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε οποιαδήποτε κινησιολογία, το καταλαβαίνετε, γιατί αποτελεί το χάρτη ή αποτελεί... Το γεγονός ότι ξέρουμε που βαδίζουμε, αν έχουμε feedback. Λοιπόν, το feedback ήταν λοιπόν η ε, επιθυμία τους, η κύρια, που οραματίζονταν αυτά τα πράγματα. Και βαθιά εμπλεκόμενοι αυτοί οι παλιοί ε, ιδεολόγοι και επιστήμονες και τεχνοκράτες ε, μέσα στη σκοτεινή αρνητική παράταξη άρχισαν να ενδιαφέρονται έντονα για το «behaviorism». Αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε συμπεριφορισμό. Δηλαδή τη μελέτη της συμπεριφοράς των όντων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Με σκοπό φυσικά το mind control, το μανιπουλάρισμα, τη διαχείριση, το administration. Αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχει παντού στο ίντερνετ η λέξη admin, administration. Ακριβώς επειδή πολύ πολύ πολύ πριν την εποχή ή την τεχνολογική που ζούμε τη αιμονή της αρνητικής σκοτεινή παράταξης ήταν, είναι και θα είναι, το administration, η διαχείριση, η όλο και μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση και ο έλεγχος. Επομένως, κάποια στιγμή μέσα, μέσα από συγκεκριμένα ινστιτούτα, από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένες κλίκες, τα οποία θίγω λεπτομερώς μέσα στο βιβλίο «Μομιστικός Πόλεμος», γι' αυτό και λέω ότι αυτά που θα σας πω σήμερα άπτονται του βιβλίου, δηλαδή αποραίων από το βιβλίο, ε, ο συμπεριφορισμό έγινε η κύρια επιστημονική μελέτη τους να δουν πώς μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο ώστε να έχει συγκεκριμένη συμπεριφορά λοιπόν αυτά φυσικά σχετίζονται άμεσα με όλη αυτή την ιστορία με τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και διάφορα τέτοια αλλά είναι μικρό κομμάτι τους στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολλέ μυστικέ και μυστικές προεκτάσεις οι οποίες βέβαια όλες σχετίζονται με το μυστικό πόλεμο και με τον έλεγχο του κόσμου επομένως μελετώντας όλη αυτή την ιστορία κατέληξαν να χειρίζονται τα πράγματα όπως ακριβώς έκανε ο Παυλόφ τα θρυλικά πειράματα του Παυλόφ που σχετίζονται με την εξέλιξη της μελέτης του συμπεριφορισμού όπως και τα πειράματα του Σκίνερ όπως και άλλων ε, Βασίστηκαν πάνω στο σύστημα ε, αμοιβή και τιμωρία για την, για την επιθυμητή ανταπόκριση, για το επιθυμητό feedback και για τον επιθυμητό ε, σχεδιασμό της συμπεριφοράς. Όταν ο σκύλος έκανε κάτι καλό, ο Παυλόφ τον άμοιβε ας πούμε με ένα σνακ. Όταν έκανε κάτι που δεν ήθελε, ο ο, Παυλόφ, ο σκύλος δεχόταν ένα ηλεκτροσόκ. Κάθε φορά που γινόντουσαν αυτά τα δύο, χτυπούσε ένα καμπανάκι διαφορετικού τόνου στις δύο περιπτώσεις και τελικά με αυτόν τον τρόπο ενίσχυε την επιθυμητή συμπεριφορά του σκύλους και ε, απέτρεπε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά διότι από ένα σημείο και μετά ο σκύλος εντός ισοαϊκών εκπαιδεύονταν στη συμπεριφορά του βάσει αυτού του συστήματος των αμοιβών και τιμωριών μετά δεν χρειαζόταν πλέον αυτό τον το ιδιόμορφο πράγμα που προέκυψε από τα συστήματα του Παυλόφ δεν χρειαζόταν πλέον το σνακ και το ηλεκτροσοκ παρά μόνο ο ήχος από το καμπανάκι το οποίο θύμιζε στο σκύλο ή στο οποιοδήποτε όν την τιμωρία ή την αμοιβή και ήταν αρκετό δεν χρειαζόταν να εφαρμοστεί δηλαδή είχε, έφτανες από ένα σημείο και μετά σε ένα συμβολικό επικοινωνιακό επίπεδο δηλαδή έκανες κάτι που δεν ήθελε ο Παυλόφ άκουγε το καμπανάκι το οποίο σε ε, κατέκρινε, σε αποδοκίμαζε και φοβόσασαν ότι θα δεχθεί το ηλεκτροσόκ επειδή συνδέονταν στη μνήμη σου το καμπανάκι με το ηλεκτροσόκ και έτσι δεν χρειαζόταν πλέον το ηλεκτροσόκ. Αντίστοιχα, όταν έκανε κάτι που ήθελε, ακούγονταν το καμπανάκι που ακουγόταν όταν έπαιρνε το Snack και αισθανόσουν ξαφνικά όμορφα ότι εγκρίνεσαι, η συμπεριφορά σου εγκρίνεται από τον Παύλοφ κλπ. Ε, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί εφάρμοσαν, λέω τώρα ένα απλοϊκό δειγματοληπτικό παράδειγμα των μελετών του συμπεριφορισμού εφάρμοσαν αυτά τα πράγματα και στο ίντερνετ όπου πλέον συμβολικά οι άνθρωποι ε, διακατέχονται μέσα στο ίντερνετ από αυτά τα δύο καμπανάκια θέλουν στην κινητικότητά τους να δέχονται έγκριση ε, ευχαρίστηση, ε, επιδοκιμασία, θαυμασμό κλπ. Και έτσι, κάθε κίνησή του αμείβεται με τα αντίστοιχα like, την αντίστοιχη ανταπόκριση των υπολείπων, του συστήματο κλπ. Του συστήματο με στο οποίο παίζουν, τη πλατφόρμα. Αντίθετα, όταν κάνουν κάποια πράγματα που βλέπουν ότι δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν έχουν το θαυμασμό, δεν έχουν τα πολλά like, δεν έχουν τα πολλά views, δεν έχουν τα πολλά αυτά κλπ. Προσπαθούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να τα έχουν. Ε, με λίγα λόγια, έχει μπει ο καθένα στην. Ε, στη φάση να αυτολογοκρίνεται να αυτοελέγχεται βάλτε μέσα σε αυτό και όλη αυτή την ιστορία με το political e-correct και έχετε όλη την κατάσταση και το φόβο να μην εξοριστεί από τις σημαντικές πλατφόρμες των αυτοκρατοριών αυτών και λοιπά και λοιπά λόγω των κανονισμών της κοινότητα του τάδε πλατφόρμας και και έχετε όλο το πανόραμα του πράγματος το οποίο έχει καταλήξει η όλη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουν λοιπόν αυτοί οι αρχικοί διανοούμενοι οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να δημιουργηθεί το ίντερνετ αυτό το σοσιαλιστικού τύπου πεδίο στο οποίο όλα θα είναι διαθέσιμα και ελεύθερα για όλους και λοιπά και θα υπάρχουν διακρίσεις και, και θα, θα υπάρχουν τάξεις και θα υπάρχει ισότητα και όλα αυτά εδώ δια της ελευθερίας και του δωρεάν, κατάλαβαν το μεγάλο λάθος τους ότι εμπλάκηκαν σε όλα αυτά οι ήρωές τους, τους οποίους τους ήθελαν οπωσδήποτε βρίσκοντας αυτή τη λύση της διαφήμισης και, ε, και έτσι αποκτήθηκε όλο αυτό το control και κακοφόρμησε τόσο πολύ το ίντερνετ σε σημείο που πρέπει κάποιος για να αποφύγει αυτή την κακή φόρμα που έχει δημιουργηθεί γενικώ στο Ιντερνετ, θα πρέπει να είναι συνεχώ αλέρτ, συνεχώ να αντιστέκεται σε πειρασμού, να έχει πολύ συγκεκριμένε κινήσει, να προσέχει τι λέει, τι κάνει κτλ. Για να μην μπλέξει μέσα σε αυτά που κάνουν αυτέ οι αυτοκρατορίε του κακού. Πράγμα το οποίο, όπω ίσως έχετε διαπιστώσει και από τον εαυτό σα, είναι σχεδόν ανέφικτο μέσα στο Ιντερνετ. Επομένω, δημιουργήθηκε λοιπόν κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο, εντελώς τυραννικό και εντελώς παράλογο, παρανοϊκό το οποίο θα μπορούσα να το συνοψίσω στο εξής ότι φτάσαμε στο σημείο για να έχουν τη δυνατότητα δύο άνθρωποι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους να πρέπει να παρεμβάλει ένας τρίτος ο οποίος τους μανιπουλάρει στα πάντα για να έχουν την επικοινωνία αυτή το ξαναλέω φτάσαμε στο σημείο για να μπορούν να επικοινωνήσουν δύο άνθρωποι το λέω όλο αυτό εδώ συνοπτικά, σαν σούμα, συμβολικά αν θέλετε αλλά α, κυριολεκτικά, για να μπορούν να επικοινωνήσουν δύο άνθρωποι να πρέπει να παρεμβάλλει ένας τρίτος, να παρεμβάλει ένας, τρίτος έτσι, ένας evil τρίτος, ένας σκοτεινό τρίτος ο οποίος να τους μανιπουλάρει στα πάντα για να μπορούν να έχουν αυτή την επικοινωνία τους η οποία αυτή η επικοινωνία τους, στο παρελθόν πριν από αυτή την κατάσταση, ήταν κάτι απλό, χωρίς να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα του ίντερνετ αυτή τη στιγμή και έχει προκύψει από το λάθος που έκαναν αυτοί οι αρχικοί διανοούμενοι να θέλουν να φτιάξουν ένα τόσο μεγάλο διαδεδομένο ίντερνετ που να αποτελεί μια παράλληλη Δικτυακή ηλεκτρονική πραγματικότητα σε σχέση με τη φυσική πραγματικότητα, ώστε να φτάσει στο σημείο την επηρεάσει, με σοσιαλιστικέ και άλλε τέτοιε προθέσει από πίσω, ε, και κάνανε το λάθο για να μπορούν να το αναπτύξουν γρήγορα και καθοριστικά και αποτελεσματικά, αλλά και δια τη αιμονή με τα τεχνολογικά πράγματα, κάνανε το λάθο να θέλουν σε αυτό να συμμετέχουν οι ήρωέ του. άνθρωποι όπω ο Στίβ Τζομπ, ο Μπιλ Gates και όλοι αυτοί. Ζούκεμπερκ και ξέρω εγώ Λοιπόν, προέκυψαν μετά κι άλλοι. Οπότε, και να δημιουργείται και η ευκαιρία σε μια νέα μεγάλη επιχειρηματικότητα. Αυτό ήταν το λάθο του. Και για να μπορέσουν να διατηρήσουν και την ελευθερία στο ίντερνετ και το δωρεάν, αλλά και αυτού εδώ, σκαρφίστηκαν τη λύση τη διαφήμιση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να πει κανεί, ενδεχομένω, κάπω λίγο κοινικά, χωρί πολλά λόγια που λέω εγώ, ότι στην ουσία την τηλεόραση, η οποία είναι. Ελεύθερη προς όλους, ας πούμε, δεν την πληρώνει κανένας, αλλά έχει τις διαφημίσεις από τις οποίες κερδίζουν οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Λοιπόν, και ήδη έχουν σκεφτεί και τη λύση στο πρόβλημα αυτό. Αυτοί τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκανε γνώση τους ή αγνία τους στη σκοτεινή αρνητική παράταξη και έχουν αλλάξει γνώμη και έχουν αρχίσει να κατευθύνονται προς την φωτεινή Λευκή παράταξη παρόλο που κινούνται ακόμη στα πεδία της σκοτεινής αρνητική παράταξης, στο μαύρο. Ε, Λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα και τι σημαίνει και πώς γίνεται θα βρείτε στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος». Ε, είναι τέτοιοι λοιπόν άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν ήδη σκεφτεί την λύση του πράγματος και η λύση του πράγματος είναι πολύ απλή. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, για να διορθωθεί το λάθος και να συνεχίσει να υπάρχει το ίντερνετ χωρίς να έχει όλο αυτό το κακοφόρμισμα το οποίο και εσείς βλέπετε καθημερινά σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους πολύ χάι διανοούμενους της τεχνολογικής εποχής είναι να μην είναι πλέον το ίντερνετ δωρεάν δηλαδή να ξεφορτωθούμε όλη αυτή την παρέμβαση αυτού του τύπου και όλο αυτό το μανιπουλάρισμα με το να πληρώνουμε στο ίντερνετ μέσα για τα πράγματα που το ίντερνετ προσφέρει, για τις πληροφορίες και για όλα. Ε, δηλαδή, να φέρω ένα χαρακτηριστικό, δειγματολυτικό παράδειγμα. Το Facebook αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει ε, και βάσει των διαφημίσεων ή και του, της πειθούς που έχει απέναντί σου και τις επιθυμίες σου για ε, έγκριση... Ε, Λειτουργεί και κερδίζει μέσα από διαφημίσει από τη μία και από την άλλη με το να σε πείσει να του δωσει 10, 20 10.000-50.000 ευρώ για να προωθεί τι δημοσιεύσει σου κλπ. Ε, σε περισσότερου ανθρώπου, να πάρει περισσότερα like κλπ. να ε, διαφημίσει τα δικά σου πράγματα και ξέρω εγώ. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι ε, θα μπορούσε. Το, ένα παράδειγμα, φέρνω μια εφαρμογή του στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή, μια πλατφόρμα, το Facebook, για, το, για να είσαι στο Facebook, να, να πρέπει να δίνει μια μικρή συνδρομή. Φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για τη λύση αυτή, δεν μιλάνε για πολλά χρήματα, μιλάνε για ελάχιστα χρήματα, γιατί μιλάμε βέβαια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή μιλάμε τώρα να δίνεις, ας πούμε για παράδειγμα, ένα ευρώ το, το μήνα, μισό ευρώ το μήνα, δέκα σέντ το μήνα. Λοιπόν, και αντίστοιχα για άλλε φάσεις, δηλαδή το συγκεντρωτικό, όπως το σκέφτονται αυτοί, ε, το συγκεντρωτικό πράγμα που θα πληρώνεις το ίντερνετ γενικά για να έχεις τα πράγματα που θέλεις από το ίντερνετ μπορεί να φτάνει, ας πούμε, τα, εγώ, 20 δολάρια το μήνα, 30. Και ό,τι παραπάνω θέλεις, αντίστοιχα όσο θέλεις. Λοιπόν, ε, αυτή είναι η λύση. Η λύση δηλαδή είναι για να ξεφύγουμε από τον έλεγχο και το μανιπουλάρισμα να, να μπορέσουμε με μικρές συνδρομές, με μικρές συμμετοχέ κτλ. με μικρές αγορές το ίντερνετ να μην είναι δωρεάν η πληροφορία να είναι ελεύθερη αλλά να πρέπει να δώσει κάτι για αυτήν αυτό βέβαια αν δείτε τις προεκτάσεις του θα αποκαθιστούσε πολλά πράγματα που έχει καταστρέψει το ίντερνετ όπως για παράδειγμα τη μουσική ε, δηλαδή τη μουσική παραγωγή έτσι ε, πέρα από την ελευθερία που έχει δώσει την πρόσβαση ή στην ε, διάθεση της ε, μουσικής των ερασιτεχνών. Η... η λύση λοιπόν είναι αυτή Για να πάρουν πίσω το λάθος που κάνανε Το πρόβλημα που υπάρχει στο ίντερνετ Που το γνωρίζουν ποιο είναι Που ξεκινάει από αυτό το πράγμα ε, Είδανε μάλιστα ότι είναι εφικτό πάρα πολύ ε, Η πρώτη σκέψη ήταν ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να είναι όλα δωρεάν Με τον άρφαβη τρόπο Αν και υπάρχουν και αμοιβόμενε υπηρεσίε στο ίντερνετ εννοείται, Αλλά εδώ μιλάμε έτσι για, γενικά για το ίντερνετ για τα βασικά πράγματα του. Δεν πληρώνεις για το YouTube, για το Facebook, για το Google, για το Yahoo, για τα email, για ξέρω οτιδήποτε. Ε, δεν μιλάμε για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία έχεις πρόσβαση σε αυτήν μέσω του ίντερνετ και μπορείς να δώσεις μια συνδρομή να αγοράσεις κάτι κλπ. Ε, αυτό είναι παραπλεύρος του πράγματος που λέω. Ε, έτσι λοιπόν... Είδανε παρόλα αυτά, παρόλο που στην αρχή κάποιοι λέγανε όχι είναι ανέφικτο, είδανε για παράδειγμα ότι βγήκανε κάποιε εταιρείε και είπαν: ε, Γιατί να βλέπει ο κόσμο τηλεόραση ή ό,τι του προσφέρουν, μπορούμε ας πούμε, να κάνουμε συνδρομητική, ε, συνδρομητικό σινεμά, συνδρομητική τηλεόραση. Βγήκε το Netflix για παράδειγμα και άλλε τέτοιε παρόμοιε κινήσει. Και είπανε: Με μια πολύ μικρή συνδρομή, σου δίνουμε όσε ταινίε θέλει. Και είδανε ότι αυτό είχε τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Είναι αμέτρητος ο κόσμος ο οποίος δίνει μια μικρή συνδρομή, 5-10 ευρώ ξέρω εγώ και το μήνα και έχει πρόσβαση σε πάρα πολλές ε, άπειρες ενδεχομένως ταινίες και πράγματα που θέλει να δει ε, mainstream φυσικά τα περισσότερα, ε, μέσα από την εφαρμογή αυτήν. Είδανε δηλαδή από τέτοιες κινήσεις αυτή η διανομή ότι είναι εφικτό, ότι δεν ισχύει αυτό που Πρώτα-πρώτα, σκέφτεται κανείς ότι όχι, ο κόσμος έχει συνηθίσει να είναι δωρεάν τα πράγματα εντελώ και δεν. Δε, ε, κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Ε, θα ανταποκριθεί κατά τη γνώμη του ο κόσμο σε κάτι τέτοιο. Και προσπαθούν ε, αυτήν την περίοδο που διανύουμε, στα πλαίσια βέβαια του μυστικού πολέμου, να ε, εξηγειάνουν κατά κάποιο τρόπο το ίντερνετ από την αρνητική παρέμβαση που, δε, που δέχτηκε από λάθο του από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Διότι. Η ε, επικοινωνία αυτή και η παρέμβαση στην επικοινωνία και το μανιπουλάρισμα είναι ταυτόχρονα και η εφαρμογή του, του, των μελετών του συμπεριφορισμού και άλλα πράγματα και η επιρροή της κοινής γνώμης μέσα από το ίντερνετ και η διάδοση του political correct και όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά άλλα πράγματα έχουν προκύψει ακριβώς από την παρέμβαση της σκοτεινής ανεντικής παράταξη στο ίντερνετ το οποίο είχε σαν σκοπό να είναι κάτι ε, με αποτέλεσμα κατά που το δημιούργησαν φωτεινό. Η κατάσταση όμως όλη αυτή έφτασε στο σημείο ε, ένα πρόβλημα που, που εντάχθηκε σε όλα αυτά από τη σκοτεινή παράταξη να μπορεί να λυθεί. Γιατί πραγματικά άμα γνωρίζει το πρόβλημα φαίνεται και η λύση του που είναι αυτό που σας περιέγραψα ε, τόση ώρα. Ακούτε τον ε, μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και εκπέμπουμε εκεί έξω τις συχνότητές μας σε αναμετάδοση από τον Αλμπίντο 14, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, έτσι και σήμερα. Μας ακούτε? μια για την οποία δεν υπάρχει πραγματικό What I have been doing for 40 years is practice the psychology of individual freedom. It's my job to corrupt young people with a contagious, infectious idea of individual freedom. My job to encourage you and to empower you to think for yourself, question, authorities. LSD to America. Authorities. They wanted to drop LSD in the Russian Moscow water supply, reducing the Russians into loving Buddhas. <laughs> Question authorities. Question authorities. One individual, with electrons in his hand, and bring down an empire. If you want to keep things moving, you should free the elements. Free the elements. Some people call that chaos. Any reality is an opinion. You make up your own reality. Wow. Probably used my brain, explored my brain, operated my brain, navigated my brain. From psychedelics to cybernetics, my brain has been inundated. My brain has been through a lot. Wow. Everybody gets the drug they deserve, everyone gets the god they deserve, and everyone gets the electrons they deserve. Go for it all. You make up your own wow. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Πατέλης Γιανουλάκης. Εκπέμπουμε σε αναμετάδοση τις συνότητές μας από τον Αλβίτο 14, κάθε τρίτη λίγο μετά τις 10. Live σήμερα εδώ στις συνότητες του Αλβίτο. Επικοινωνούμε από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου τα μηνύματα τα οποία ε, σχετίζονται άμεσα με τα πράγματα που θίγω στο νέο βιβλίο «Ο Μυστικός Πόλεμος». Δεν περιέχονται σε αυτό αλλά προκύπτουν από αυτό, συνδέονται με αυτό και ε, κάνουν καλύτερα κατανοητά ορισμένα πράγματα τα οποία θίγονται εκεί. Ε, το βιβλίο Μυστικός Πόλεμος μπορείτε να το αποκτήσετε μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange όπου υπάρχει ένα e και εκεί στο e βιβλία όπου μπορείτε να παραγγείλετε online το βιβλίο και να έλθει κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το ίντερνετ. Με λίγα λόγια, αν δεν το συνειδητοποιήσατε, σας εμπιστώ την προσοχή σε αυτό, είτε η θελημένα, είτε αθέλητα σε αυτή την λύση που έχουν σκεφτεί για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το λάθος που κάνανε όλοι αυτοί οι ιδεολόγοι δημιουργοί του ίντερνετ, ε, με λίγα λόγια, η προέκταση του πράγματος είναι, αν δεν το συνειδητοποιείτε, ότι θέλουν να επιστρέψουν στην αξιοκρατία δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να εξηγιανθεί ε, όλη αυτή η παρέμβαση της σκοτεινής ε, αρνητικής παράταξης στο ίντερνετ ε, με την λύση αυτή το να πάψουν δηλαδή, τα πράγματα να είναι εντελώς δωρεάν, ε, και αυτό θα οδηγήσει τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο ίντερνετ δηλαδή σχεδόν όλη την ανθρωπότητα ε, στο να ξεκαθαρίσουν από μόνη τους τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Δηλαδή τα πραγματικά άξια πράγματα που θα αξίζανε ένα, τον ελάχιστο βολό των ενδιαφερόμενον θα παραμείνουν στο ίντερνετ και τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι τόσο άξια ώστε να τα πληρώσει κανείς, έστω και ελάχιστα ας πούμε, θα τελικά θα αποσβεστούν από το ίντερνετ. Ε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέψει αυτό που από την πρώτη στιγμή πολύ έντονα έλειπε από το ίντερνετ, η αξιοκρατία διότι εκτός ίντερνετ και δείτε το αν θέλετε και πριν δημιουργηθεί το ίντερνετ υπήρχε αυτή η αξιοκρατία διότι τα διάφορα μέσα δεν ήταν διαθέσιμα να επενδύσουν ή να προωθήσουν πράγματα τα οποία δεν ήταν αρκετά καλά και έτσι γινόταν μια κατά κάποιο τρόπο αξιοκρατία όπως και να το δει κανεί, εφαρμοζόταν για να βγάλεις ένα βιβλίο, για να βγάλεις μια μουσική για να βγάλεις μια πλατφόρμα, για να βγάλεις κάτι για τον κόσμο κλπ. Ε, έπρεπε να είναι αρκετά καλό να εξυπηρετείται πολύ ο κόσμο από αυτό στις ανάγκε του, κλπ., για να μπορεί να προωθηθεί, να επενδυθούν χρήματα σε αυτό, κλπ. Το Ιντερνετ αφού το ανέτρεψε. Γι' αυτό και για πολλά χρόνια, στην αρχή τη της όλο και μεγαλύτερη διάδοση του Ιντερνετ, στο Ιντερνετ υπήρχαν μόνο οι, οι μη τόσο αξιοί, οι οποίοι ξαφνικά βρήκαν βήμα ελεύθερο για να το παίξουν ότι είναι κάποιοι, ενώ δεν ήταν. Αυτό ήταν αρχικά ένα πρόβλημα στο ίντερνετ σε σχέση κυρίως με την κριτική, με την γνωσιολογία, με την παρουσίαση των καταστάσεων και των πραγμάτων κλπ. Κλ. Εν πάση περιττώσει είναι πολλά τα ζητήματα, αυτό είναι ένα μόνο. Ε, δηλαδή φαίνεται να θέλουν να επιστρέψουν στην αξιοκρατία δίνοντας την ε, επιλογή στο, στον κόσμο όλο ε, τι είναι αυτό που θέλουν να πληρώσουν γι' αυτό, το που είναι αρκετά καλό για αυτούς, ας πούμε, και το οποίο θα αλλάξει ριζικά βέβαια, διότι πλέον θα είναι πελάτε του και θα πρέπει να, να είναι ευχαριστημένοι από αυτό και όχι να μπορούν να του μανιπουλάρουν και να κάνουν ό,τι θέλουν προ χάρη τη δωρεάν κατάσταση. Να σου πω ένα παράδειγμα, μια και ανέφερα το Facebook νωρίτερα, θα δείτε ότι το Facebook παντού προβάλλει ότι είναι δωρεάν και θα είναι για πάντα δωρεάν. Και εξαιτία αφού του δωρεάν θα πρέπει να ανέχεσαι τα πάντα που κάνει το Facebook γιατί σου δίνει πάρα πολλέ υπηρεσίε, είναι πάρα πολύ καλό εννοείται. Α πούμε για σένα ε, και προς το του δωρεάν το, ε, μπορούν να σου κάνουν ό,τι θέλουν να κάνω ό,τι θέλουν αν όμως εσύ είσαι ένας πελάτης τους ο οποίος τους πληρώνεις έστω και ένα μικρό ποσό δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο λοιπόν ε, και επομένως λοιπόν και θα αποσβεστούν σταδιακά όλα τα, ή τα περισσότερα από τα controls τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ και τα μανιπουλαρίσματα τα παρασκηνιακά αλλά και θα γίνει η εφαρμογή μιας αξιοκρατίας έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο στο ίντερνετ και να επιλέξει ο κόσμος από μόνο του ποια είναι εκείνα τα πολύ καλά για αυτόν πράγματα πάσης φύσεως, στα οποία είναι διατεθειμένος ακριβώς επειδή είναι τόσο άξια και καλά να, για να τα έχει να δώσει. Ξέρω εγώ, 10 σέντς, μισό ευρώ, ένα ευρώ. Λοιπόν, ε, αυτό ήταν το σχόλιο που ήθελα να κάνω για τα προηγούμενα στο ίντερνετ. Πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι θίγουμε κάποια βασικά πράγματα σε αυτή την εκπομπή που άπτονται στις προεκτάσεις τους ή στο παρασκήνιό τους του μυστικού πολέμου. Ήδη με αυτά που έθιξα τόση ώρα με πρόφαση το ίντερνετ ε, ε, μπορούμε να μπούμε λίγο στην οικονομική πραγματικότητα. Στην οικονομία δηλαδή. Άλλο ένα βασικό ζήτημα. Ε, όπως όλοι ξέρετε, η οικονομία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και εδώ και πολύ καιρό, καθορίζεται από τις τράπεζες. Η οικονομία αυτή καθαρή δεν είναι κάτι κακό, ούτε κάνει η ύπαρξη του χρήματος, διότι είναι κάτι πολύ φυσικό και πολύ λογικό. Ε, έχετε ίσως ακούσει τις απόψεις της παλαιές, ε, να καταργηθεί το χρήμα να συναλλασσόμαστε με είδη δηλαδή να έρχομαι εγώ σε σένα που είσαι παράδειγμα ξενοργογραφίστας και να σου λέω για να μου παρέχεις τις υπηρεσίες σου αυτές εγώ είμαι πατατοπαραγωγό, σου, δίνω πατάτες εσύ μου δίνεις design το πρόβλημα με αυτή τη φάση που υπήρχε έτσι κι πριν την διάδοση του νομισματικού συστήματος του χρήματος ε, θα επανεμφανιστεί αν το κάνουμε Μπορεί εσύ να μην χρειάζεσαι πατάτες. Ή να αξιολογείτε το design που θα μου δώσεις με, ξέρω εγώ, 30 κιλά πατάτες. Οι 30 κιλά πατάτες θα σαπίσουν εσύ θέλεις για τη διατροφή σου ή για τους δικούς σου, ξέρω εγώ, 5 κιλά πατάτες. Λοιπόν, και λοιπά και λοιπά. Επομένως, καταλήγουμε πάλι σε αυτή τη φάση, άμα το δείτε λίγο, ε, από μόνοι σας, για να μην σα κουράζω εγώ τώρα με διαλέξεις πάνω στο ζήτημα αυτό, ε, Καταλήγουμε πάλι σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια επιταγή, α το πούμε έτσι: ένα χαρτί δηλαδή. Στο οποίο σου δίνω εγώ την αξία αυτών των όπως αξιολογείται από κοινή συμφωνία μας τα 10 κιλά πατάτες αυτά, έτσι ώστε να μπορείς εσύ να το δώσεις σε κάποιον άλλον για να πάρεις καρότα. Για να πάρει ε, ξέρω εγώ τηλέφωνο. Και λοιπά, και λοιπά. Ε, αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι καλό. Ε, ακόμη ακόμη και η ίδια η λειτουργία των τραπεζών ως αποθήκες χρήματος, δηλαδή ως αποταμίευση, που δίνουν και κάποιο κίνητρο ενδεχομένως για την αποταμίευση αυτήν, και αυτό δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέσα στα πλαίσια της όλης οικονομία οικονομίας είναι κάτι απριόρι, κακό, το οποίο θα πρέπει πάει θυσία να αποφευχθεί. Ακόμη ακόμη, η ίδια η ύπαρξη των χαρτονομισμάτων, όπως θα θυμάστε παράδειγμα με τις δραχμές, ε, ήταν εικονική. Τα χαρτονομίσματα αντιπροσώπευαν μια αληθινή αξία. Δεν είχαν τα ίδια αληθινή αξία. Αυτός είναι ο λόγος που στις παλιές δραχμές εδώ στην Ελλάδα ε, έγραφε πάνω «δραχμέ χίλια, πληρωτέ επί τη Δηλαδή ήταν σαν επιταγή. Αντιστοιχούσε σε κάτι άλλο. Πώς παίζει μια επιταγή ένα χαρτί από μένα που λέει πήγαινε εκεί και πληρώσω ας πούμε χιλιάδε δραχμές Πήγαινε σε εσύ το έδωσε την επιταγή αυτή σου δίνα δραχμές κάτι αντίστοιχο ήταν και το ίδιο το χαρτονόμισμα ήταν χιλιάδε δραχμές πληρωτές με την εμφάνιση του χαρτιού αυτού δεν πήγαινα εγώ να εισπράξω την, ε, την αξία του χαρτιού αυτού πρακτικά αλλά Αντί να πάω να την εισπράξω, έδινα αυτό το χαρτί σε εσένα και σου έλεγα: Γι' αυτό που μου δίνει, σου δίνω αυτό το κουπόνι, α το πούμε έτσι, με το οποίο μπορεί να πάρει την αξία όποτε θέλει. Εσύ με τη σειρά σου το έδινε σε κάποιον άλλον, σε κάποιον άλλον και πάει λέγοντα, και έτσι ε, κάναμε όλε τι συναλλαγές μα, χωρί να χρειάζεται να πηγαίνουμε ανα πάσα στιγμή να εξαγυρώνουμε την αξία αυτή, για παράδειγμα, σε χρυσό. Και να κυκλοφορούμε με ράβδου χρυσού στο πάνβαρι σακίδιο ή βαλίτσα που θα. Ε, είχαμε πάντα στην πλάτη μας και άλλα τέτοια. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν, έγινε και εδώ μία παρέμβαση... που είναι το τραπεζικό σύστημα όπως το ξέρουμε. Και η παρέμβαση αυτή έγινε πάλι από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη... για τον έλεγχο της οικονομίας και το administration, τη διαχείριση. Στις τράπεζες σταδιακά εφαρμόστηκαν δύο εξαιρετικά παράδοξα παράλογα πράγματα τα οποία είναι πλέον καθημερινότητα. Το ένα είναι ότι δια της παρέμβασης και της λειτουργίας των τραπεζών καθοδών έπαψαν τα χρήματα να έχουν αξία σε χρυσό ή αξία σε οτιδήποτε. Είναι πλέον μέσα, ηλεκτρονικά κρέντιτς μέσα στους υπολογιστές των τραπεζών. Δεν αντιστοιχούν ουσιαστικά σε τίποτα τα χρήματα. Απόδειξη κιόλα ότι πλέον τα ευρώ που έχετε δεν γράφουν τα πράγματα που έγραφαν, για παράδειγμα, οι δραχμέ και τα άλλα νομίσματα του κόσμου, ότι αντιστοιχούν σε κάτι. Ε, είναι απλώ ε, ε, σαν να παίρνει μια άδεια εξόδου. Σαν να παίρνει ένα χαρτί, α πούμε, που ο διευθυντή σα δίνει και σα λέει: Με αυτό μπορεί να πιει ένα καφέ. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν αντιστοιχούν σε κάποια αξία αληθινή. Και έτσι λοιπόν οι τράπεζε μπορούσαν να δημιουργούν χρήμα στου υπολογιστέ του με την. Με την παραμικρή ε, εκμετάλλευση των κανόνων ενός συστήματος που θεσπίστηκε. αυτο το δούμε έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο εντελώ παράλογο και παράξενο πράγμα το οποίο ε, έκαναν ήταν ότι άρχισαν να εκμεταλλεύονται όλα τα. Ε, ε, Πώ να το πούμε. Ό, όλα, αυτά τα, όλα αυτή την αξία και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ε, συγκέντρωναν οι τράπεζε για να κάνουν δάνεια από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το σύστημα, αρχίσανε να δίνουν εκ του μηδενό, να δημιουργούν εκ του μηδενό αξία, εκ του μηδενό χρήματα που δεν υπήρχαν. Πώς γίνεται αυτό. Πηγαίνεις στην τράπεζα και λες, θέλω ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν τα 10.000 ευρώ. Δεν έχει η τράπεζα αυτή... Όπω το νομίζει ο, ο πολλή κόσμο, ε, μια κρύπτη από κάτω γεμάτη με χρήματα από την οποία λένε Θέλετε 10.000 ευρώ, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, μπαίνει στο σανσέρωτα μία, κατεβαίνει κάτω στο Vault, στην κρύπτη αυτή, παίρνει ένα βαλιτσάκι με ε, 10.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ανεβαίνει πάνω και στα δίνει. Και το ίδιο στου υπόλοιπου. Όχι. Δημιουργη... Το δάνειο που ζητάς με τα 10.000 ευρώ δημιουργείται εκείνη τη στιγμή που το ζητά, εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται τα χρήματα αυτά. Πώς δημιουργούνται? Από την ίδια την ανάγκη σου και από το γεγονός ότι από τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπάκι και θα στα περάσει το λογαριασμό σου, τα χρωστάς. Με αυτόν τον τρόπο εσύ ο ίδιος και η κίνηση σου αυτή δημιουργεί ένα ε, χρηματικό ποσό που δεν υπήρχε πιο πριν. Μια χρηματική αξία. Χρήματα που δεν υπήρχαν, που δημιουργήθηκαν από το μηδέν. Γίνεσαι εσύ ο ίδιος χαρτονόμισμα. Δηλαδή μπορούν πλέον το ότι υπέγραψε αυτό το χαρτίο ότι χρωστά τα 10.000 ευρώ να είναι νόμισμα για την τράπεζα και να μπορούν να το δώσουν κάπου αλλού να πάει η τράπεζα για παράδειγμα σε μια άλλη τράπεζα και να πει θέλω να μου δώσεις αυτά τα πράγματα για παράδειγμα Οκ, okay. πάρε, πάρε λοιπόν και την αξία τους τα 10.000 ευρώ πάρε να τα πάρεις από τον παντελή ο μου τα χρωστάει εμένα και επειδή μου τα χρωστάει εμένα εγώ τα δίνω σε εσένα και άρα τα εσένα. Και επομένως η κίνησή μου αυτή, αυτή καθ' αυτή η κίνησή μου, μου να ζητήσω δάνειο, δημιούργησε τα χρήματα και την αξία αυτήν. Η οποία μετά η κίνησή μου αυτή και εγώ ο ίδιος, διότι χαρακτηρίζουν αν είναι και μεγάλο το ποσό, όλη τη δραστηριότητά μου, την οντότητά μου, την ύπαρξή μου γιατί όχι, μέσα στον πολιτισμένο ε, κόσμο, με στην πολιτεία και μέσα στην οικονομία, ε, μετατράπηκα εγώ ο ίδιος σε μονάδα ε, κέρδους σε χαρτονόμισμα. Και σαν να μην φτάνει αυτό που έχει δημιουργήσει με το δάνειο αυτό χρήματα από το μηδέν, η τράπεζα, με αναγκάζει να τους πληρώσω και τόκο. Δηλαδή, δημιουργούνε χρήματα από το μηδέν με την ίδια την κίνησή μου και την ίδια την ανάγκη μου, τα οποία μέσω μέσως αποκτούν αξία αληθινή, ενώ ότι δημιούργησαν από το μηδέν και δεν έχουν καμία αξία στην ουσία, αλλά και γίνομαι εγώ και η κότα με τα χρυσά αυγά. Δηλαδή γεννάω συνεχώς κέρδος για αυτούς. Με το ποσό αυτό που δημιούργησαν... συνεχώς αυγατίζει το ποσό αυτό... με πρόστιμα, τόκους, επιτόκια κλπ. κλπ με αποτέλεσμα να παίρνουν πίσω τελικά από μένα... αληθινά χρήματα. Όχι αυτά τα άκυρα που δημιούργησαν με το δάνειο... αλλά αληθινά χρήματα τα οποία μπαίνω εγώ στην περιπέτεια να κερδίσω με την εργασία μου και με το χρόνο μου και με τα προϊόντα μου και με οτιδήποτε και να τα επιστρέψω σε αυτούς έτσι ώστε μου δίνουν ένα virtual reality το οποίο μετατρέπουν σε reality και εγώ τους επιστρέφω όλο και πιο πολύ reality. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο κάνουν πάρα πολύ μεγάλο κακό διότι εγώ για να μπορέσω να πληρώσω τους τόκους αυτούς παίζω σε ένα παιχνίδι που λέγεται ανταγωνισμός. Θα πρέπει δηλαδή να εναντιωθώ σε ανταγωνιστέ μου, σε ανθρώπου που κάνουν το ίδιο, να συγκρουόμαστε συνεχώ στο επίπεδο τη οικονομία, έτσι ώστε εγώ όχι μόνο να μπορέσω να πληρώσω πίσω το ποσό και του τόκου που μου ζητάνε, αλλά με τη δραστηριότητα αυτή να βγω και λίγο, έστω και λίγο από πάνω. Δηλαδή να αποκτήσω και εγώ ένα κέρδο. Δηλαδή να μπορέσω να επιστρέψω τα 10.000 ευρώ που δανείστηκα, που δημιούργησα από το μηδέν, τα 5.000 στο τέλο τόκου. Που τα κάνουν 15 και τα 5.000 είναι η αληθινή αξία που εγώ δίνω με την εργασία μου και το χρόνο μου και την αξία μου και τα προϊόντα μου, τα αληθινά, α πούμε, και να βγάλω και άλλα 5.000 και να βγάλω 20.000 από όλα αυτά. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός που πρέπει να αντιμετωπίσω για να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα και πρέπει εγώ με ένα σωρό δόλυου και πονηρού τρόπου να ανταγωνιστώ όλου του υπόλοιπου για να καταφέρω να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Και έτσι λοιπόν, δείτε το λίγο από ψηλά. Δημιουργείται ένα, ε, μια ρόδα μέσα στην οποία τρέχουν τα χάμστερ, είναι το, το φίδι που τρώει την ουρά του. Φτάνουμε στο σημείο να είμαστε εμπλεκόμενοι όλοι σε ένα σύστημα το οποίο λέει το εξής, ας το πω απλοϊκά. Λέει θα εργάζεσαι για να παράγεις τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζεις με την αμοιβή τη σου το φίδι που τρώει την ουρά του. Είναι το χάμστερ μέσα, στο, μέσα στη ρόδα που τρέχει και δεν πάει πουθενά. Το ξαναλέω, θα εργάζεσαι για να παράγεις τα προϊόντα τα οποία τα έχεις ανάγκη και θα τα αγοράζεις με την αμοιβή τη εργασίας σου. Και πάνω από αυτή τη ρόδα, από αυτό το φίδι που τρώει την ουρά του, από αυτό το μπαλάκι που δίνουμε να παίζει η γάτα για να μην γραντουσνάει τις πολυθρόνες, παρτοκέτσι, αυτοί δεν κάνουν ό,τι θέλουν είναι εκτός οικονομίας στην πραγματικότητα διότι η οικονομία είναι αυτό που περιέγραψα αυτοί είναι αυτοί που έχουν administration, διαχείριση σε αυτό το πράγμα, έλεγχο αυτού του πράγματος και είναι υπεράνω αυτού του πράγματος και μπορούν να κάνουν ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν εντάσσονται μέσα στην πραγματικότητα των προϊόντων με τα οποία ασχολούμαι εγώ αλλά σε μια άλλη ανώτερη πραγματικότητα η οποία μου είναι εντελώς μυστική του τι κάνουν και πως το κάνουν Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η σκοτεινή αρνητική παράταξη κατάφερε να διαχειριστεί την οικονομία όλου του κόσμου, διά των τραπεζών που κάνουν αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα, με την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση του κανονισμού, του διαχρονικού και διεθνούς οργανισμού, των ανωνύμων εταιριών επίσης και άρα των μετοχών και άρα των χρηματιστηρίων, δηλαδή της διάθεσης των μετοχών αυτών. Ε, δηλαδή με την διαχείριση και τη δημιουργία όλων αυτών των πολυεθνικών τελικά εταιριών, όπου μπορούσε η σκοτεινή αρνητική παράταξη να έχει υπό την κατοχή της όλες ή τις περισσότερες από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείε και τις μετοχές τους, και τι θυγατρικέ του και τι γιατρικέ των θυγατρικών του και τι γατρικέ των θυγατρικών των θυγατρικών του. Αυτό θα θέλω να σα το περιγράψω ειδικά σε μια επόμενη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώ κυβερνάνε τον κόσμο οικονομικά και στα πάντα. Ε, θα το κάνουμε ειδική εκπομπή αυτό. Ε, Στι συνότητε μα από τον Αρμπί 14 και το μυστικό Διαστημικό σταθμό. Σε επόμενη εκπομπή, αναμένεται τι. Λοιπόν, οπότε στην όλη κατάσταση αυτή ε, φτάσανε να προσπαθούν να το κάνουν όλο και πιο εύκολο αυτό που περιέγραψα. Πώς γίνεται όλο και πιο εύκολο. Καταρχάς με ένα κοινό νόμισμα. Δηλαδή, η κάθε χώρα, το κάθε κράτος, έβγαζε το δικό της νόμισμα. Και το νόμισμα, όσο γινόταν, σταδιακά όλο και λιγότερο, μες τα χρόνια, ε, ήταν υπό την υποπτεία του κράτους. Σιγά σιγά, Άρχισε να γίνεται υπό την εποπτεία των τραπεζών το νόμισμα. Να, να φτάνουν στο σημείο να υπάρχουν όπω για παράδειγμα το Federal Reserve Bank και άλλε τέτοιε ιδιωτικέ επιχειρήσει που ανήκουν σε συγκεκριμένου ανθρώπου και στην Ελλάδα. Αναλογιστείτε για παράδειγμα ε, την Τράπεζα τη Ελλάδο ή την Εθνική Τράπεζα κλπ. Και θα μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία σε σχέση με αυτά που λέω. Ε, θα ε, ε, ε, μπόρεσαν να εκδίδετε το νόμισμα και να ελέγχετε το νόμισμα από τι τράπεζε και όχι από το κράτο και αυτό είναι ο λόγος που προσπαθεί συνεχώς π.χ. στην Ελλάδα το κράτος να είναι τι τράπεζε τράπεζες για να μην ε, πέσει το οικονομικό σύστημα και να το έχει στο επίπεδο που θέλει συνουσία εκβιάζεται από τι τράπεζες για αυτό το πράγμα λοιπόν οπότε φτάσανε στο σημείο λοιπόν να λένε οκ okay, κοινό νόμισμα και μια κεντρική τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε την οικονομία των πάντων δεν μπορείς πλέον εσύ να τυπώσει το δικό σου νόμισμα Συμμετέχει στο κοινό νόμισμα το οποίο το τυπώνει η κεντρική τράπεζα. Αν θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει για σένα. Και θα πρέπει να παίζεις στο παιχνίδι της τράπεζας αυτής με τα δάνεια και τους τόκους της. Και να δημιουργεί συνεχώς από το τίποτα χρήματα τα οποία σου δανείζει και τα οποία εσύ το επιστρέφεις με τόκους αληθινούς και με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται όλο το οικονομικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα στην οικονομία. Και διαφαίνεται επειδή καταδεικνύουμε το πρόβλημα, ένα βασικό πρόβλημα της κατάστασης που ζούμε, ε, διαφαίνεται και η λύση του. Ποια είναι η λύση του, είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να κλείσουμε όλες τις τράπεζες. Να κλείσουμε καταρχάς τις κεντρικές τράπεζες. Και να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι στο σημείο τα, να αναλάβουν τα χρήματα, τα οποία είδαμε στην αρχή ότι είναι αναπόφευκτα και κάπως και αρκετά βολικά, και όχι τα είδη, την είδο να μπορούμε να έχουμε τα χρήματα τα οποία στην εποπτεία τους να έχει το κράτος να έχει η χώρα η ίδια την εποπτεία και την κοπή και την κυκλοφορία των χρημάτων αυτών σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην τοπική της οικονομία και να συναλλάσσεται αν θέλει με τις άλλες χώρες σε, σχέση με, σε βάση με συμφωνίες που κάνουν μεταξύ τους σε σχέση με την εκάστοτε οικονομική κατάσταση αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να κατανοηθεί ότι το πρόβλημα στην οικονομία είναι οι τράπεζες και κατ' επέκταση και τα χρηματιστήρια και άρα οι μετοχές και άρα οι ανώνυμες εταιρίες και άρα σε ποιον ανήκουν αυτές οι ανώνυμες εταιρίες και λοιπά. Θα πρέπει δηλαδή να καταληθεί και ο θεσμός των ανώνυμων εταιριών και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν και τα χρηματιστήρια. Αυτή είναι η λύση δεν λέω ότι είναι άμεσα εφικτή, αλλά καλό είναι να έχουμε κατά νου όλοι εμείς οι οποίοι θέλουμε να βλέπουμε πίσω από τα πράγματα και να ενημερωνόμαστε για αυτά που δεν μας λένε, γιατί ό,τι ξέρουμε είναι ό,τι μας λένε. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ενημερωνόμαστε για τα πράγματα που δεν μας λένε και μπορούμε από μόνοι μα να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με τα παιχνίδια που παίζονται. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αποκαλυπτική ενημέρωση, αρκεί να... Σου θίξει κάποιος τα βασικά Όπως για παράδειγμα έκανα εδώ εγώ τώρα Μέσα σε ε, 15-20 λεπτά Η λύση λοιπόν είναι αυτή ε, Όπως ε, λέει και το ε, παλιό τραγούδι No bunker left behind Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο γιανουλάκης Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας Σε αναμετάδοση από τον Αρμπίντο 14 Για εσάς που η, Μα ακούτε εκεί έξω και ίσως να είστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μας ακούσετε, αλλά μας ακούτε. My telephone rang one evening, my buddy called for me. Said the bankers are all are leaving, you better come round and see. It's starting revelation, they robbed the nation blind. They're all down at the station, no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station, no banker left behind. The bankers called a meeting to the White House. They went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted out our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House, no banker was left behind. So blowing, it plays a happy tune. The conductor's calling all aboard. We'll be leaving soon with champagne and shrimp cocktails. And that's not all you find. There's a billion dollar bonus, and no beggar left behind. No beggar. No banker, no banker could I find When the train pulled out next morning No banker was left behind No banker, no banker, no banker could I find When the train pulled out next morning No banker was left behind Hallelujah then! Ακούστε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα Τρίτη λίγο μετά τι 10 όπω κάθε Τρίτη λίγο μετά τι 10. Τι συχνότητές μας και αναμεταδίδονται από τον Αλμπίντο 14. Σήμερα θίγουμε κάποια βασικά πράγματα, τα οποία σχετίζονται με τα ε, μεγάλα προβλήματα με τα οποία ζούμε καθημερινά, όπως μας τα έχει επιβάλει η σκοτεινή αρνητική παράταξη και τα πράγματα που λέμε άπτονται του μυστικού πολέμου, δηλαδή του βιβλίου μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» ε, έξω από αυτό, ως προεκτάσεις του. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει το βιβλίο Μυστικό Μυστικός Πόλεμος» μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί υπάρχει ένα e και μπορεί ε, στα βιβλία του e αυτή να ανακαλύψει το μυστικό πόλεμο, το βιβλίο, και να το αποκτήσει online και να του σταλθεί κρυφά στο σπίτι του από το αόρατο κολέγιο. Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έλεγα ε, προηγουμένως για τις τράπεζες και αυτό είναι το εξής ότι το να κλείσουμε τις τράπεζες καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να γίνει μόνο με μια βίαιη παρέμβαση, με ένα κίνημα ή κάτι τέτοιο παρόλα αυτά υπάρχει άλλος τρόπος και ο τρόπος σε πρώτη δόση είναι να μην παίρνει κανένας κανένα είδου, ποτέ δάνειο από τις τράπεζες για να προβληματιστούν στο παιχνίδι αυτό ή δυνατόν μάλιστα να πιστεί και το κάθε να μην δανείζεται αλλά να είναι εστιασμένος στις δικές του δυνατότητες αυτό θα μπορούσε ίσως πιο εύκολα να γίνει ακριβώς για αυτό το λόγο επειδή καταλαβαίνουν οι διαχειριστές που βρίσκονται πίσω από αυτά τα πράγματα ότι θα μπορούσε να πάσα στιγμή να γίνει αυτό και ίσως να γίνεται ήδη θέλουν ο κάθε άνθρωπος να είναι δεσμευμένος στην πραγματικότητα των τραπεζών Μέχρι τώρα, για να είσαι δεσμευμένος στην πραγματικότητα των τραπεζών, θα έπρεπε να συμμετέχεις με τον ΑΒ τρόπο σε όλη αυτή την ιστορία με τους τόκους και τα δάνεια. Πλέον θέλουν να το ξεπεράσουν αυτό το πράγμα και για αυτό το λόγο θέλουν να ενισχύσουν το σύστημα που έχουν εφαρμόσει οι τράπεζες, να γίνει ε, καθολικό, να μην υπάρχουν καν ε, μετρητά. Και έτσι τα πάντα να τα διαχειρίζονται μέσα από τα κομπιούτερς των τραπεζών. Καταλαβαίνετε το χρήμα να είναι ηλεκτρονικό Να έχει μια κάρτα Και να μην δέχονται πουθενά μετρητά Να πρέπει να κάνεις τη συναλλαγή σου με αυτή την κάρτα Δηλαδή με τίποτα Το καταλαβαίνετε Και με αυτόν τον τρόπο Να σε έχουνε δεσμευμένο Θες δε θες Στο τραπεζικό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα Διότι από εκεί μέσα θα μπορούν να ελέγχουν όλη σου την οικονομική δραστηριότητα Δηλαδή όλη σου τη δραστηριότητα Δηλαδή Όλη σου την κινησιολογία, αλλά και να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι αγόρασε, από πού, τι ώρα, πότε, που είσαι, που δεν είσαι, τα πάντα μέσα από αυτό το πράγμα. Διότι το χρήμα, η, η ανάγκη για την οικονομία, είναι απαραίτητη ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή μα πραγματικότητα. Και αυτή να ελέγχεται απόλυτα από τι τράπεζε, διότι δεν θα υπάρχει πλέον χρήμα, αλλά θα είσαι αναγκασμένο να είσαι συνδεδεμένος με κάποια τράπεζα, μέχρι του σημείου μάλιστα για να γίνει πολίτη. Υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αν όχι όλες, οι περισσότερες, στις οποίες αν θέλεις να πας εκεί να μείνει και να ε, μεταναστεύσεις από την Ελλάδα, να πας για παράδειγμα στη Γαλλία, να πας στην Αγγλία, να πας στην Ολλανδία, να πας στη Γερμανία. Το πρώτο πράγμα που απαιτούν είναι όχι να κάνεις κάποια αίτηση ή κάτι τέτοιο κτλ. ή να πολιτογραφηθείς ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο, αλλά να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ε... Και αυτό είναι η κίνηση δηλαδή με την οποία θα αρχίσουν από εκεί να χτίζουν, σαν λέγκο, την παρουσία σου και την δραστηριότητά σου και τη συμμετοχή σου στη χώρα αυτή. Λοιπόν, τέλο πάντων, είναι πολλέ προεκτάσεις προεκτάσει. Εγώ απλώ επισημαίνω εδώ αυτό το ζήτημα. Ε, δεν είμαι και ειδικό, ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε ειδικό επί του ίντερνετ, ούτε ειδικό επί των υπόλοιπων πραγμάτων που ε, θίγω σε αυτή την εκπομπή. Συγχωρήστε με γι' αυτό. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τι γνώσει που γνωρίζω καλά και όχι με αυτά που δεν γνωρίζω καλά. Είμαι όμως ειδικό, ε, κατά κάποιο τρόπο, ε, σε όλη αυτή την κατάσταση με τον μυστικό πόλεμο, διότι εμπλέκονται και σχετίζονται όλα αυτά με Αυτόν. Θα μου πείτε, όλα αυτά στην σύγχρονη πραγματικότητα σχετίζονται και με πολιτικά πράγματα, δηλαδή με αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θίγω ε, αυτή τη στιγμή ε, στη σειρά των βασικών πραγμάτων που θέλω να θίξω σε αυτή την εκπομπή. Ε, δεν υπάρχει αληθινή δημοκρατία πουθενά. Η δημοκρατία είναι ψέματα. Ε, λένε ψέματα ότι πρόκειται για τη δημοκρατία, δηλαδή για εκείνο το ιδανικό και πανέμορφο όμορφο σύστημα που υπήρχε κάποτε πριν από 2.500 χρόνια στην αρχαία Αθήνα. Δεν μιλάμε για αυτό το σύστημα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά μιλάμε για ένα εντελώς άλλο πράγμα που ψευδεπίγραφα ονομάζουν δημοκρατία με τον ίδιο ουσιαστικά ακριβώς τρόπο που ψευδεπίγραφα ονομάζουν όλα τα πράγματα. Είναι όλα μία επιτιδευμένη, εκπεμπόμενη παρεξήγηση τεχνητή. Με τον ίδιο τρόπο που ονομάζουν για παράδειγμα αυτά τα σκευάσματα γενετική παρέμβασης και γονιδιακών θεραπειών με μία ένεση στους ανθρώπους, τα ονομάζουν εμβόλια, ενώ δεν πρόκειται για εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι άλλο πράγμα. Και έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το σύστημα το πολιτικό το οποίο ακολουθεί ο περισσότερος κόσμος, το ονομάζουν δημοκρατία, ενώ δεν πρόκειται για τη δημοκρατία. Πρόκειται για, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε έτσι, για ένα σύστημα κοινοβουλευτική εκπροσώπησης. Δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διαεκπροσώπων. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι αυτό που είπα, το οποίο είναι δική τους επινόηση, βασισμένη επάνω σε κάποια συστήματα που χρησιμοποιούσαν μετά τον κατά κύριο λόγο, οι Ρωμαίοι. Και δεν είναι η δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος, ούτε τους δώσαμε εμείς τα φώτα της δημοκρατίας και τα λοιπά όπως λένε, διότι δεν εφαρμόζουν τη δημοκρατία που είχαμε εμείς στην αρχαιότητα. Πολύ απλό. Λοιπόν, όμως, για να λυθεί αυτή η καταρχά. Να πούμε δύο λόγια για το ποια ήταν αυτή η δημοκρατία, για την οποία όλοι μιλούν. Με δύο λόγια. Δεν έχουμε πουθενά δημοκρατία σήμερα. Αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία δεν ήταν παρά το πολιτικό σύστημα που εφαρμόστηκε στην πόλη κράτο τη αρχαία Αθήνα και όχι τη αρχαία Ελλάδα. Μόνο στην Αθήνα εφαρμόστηκε για σχεδόν 150-200 χρόνια πριν από 2.500 χρόνια. Μόνο εκεί αποκλειστικά. Και δεν ξαναεφαρμόστηκε ποτέ ξανά, πουθενά σε όλο τον κόσμο δεν ξανασυνέβη ποτέ από τότε πουθενά στον κόσμο πολίτικα σύγχρονη κριτική έχουν διαμαρτυρηθεί για παράδειγμα ότι η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα όπως και έτσι ήταν δεν συμπεριλάμβανε τις γυναίκες δεν συμπεριλάμβανε τους δούλους και τους ξένους αυτούς που, ήταν, που δεν ήταν Αθηναίοι πολίτες και ε, όλους τους, α, τους α, δηλαδή αφορούσε μόνο άντρε και μάλιστα αυτοί οι άντρες έπρεπε να είναι άνω των 20-21 ετών Δηλαδή αφορούσε μόνο άντρες ελεύθερους και όχι δούλους άνω των 20-21 ετών αθηναίους πολίτες. Ο συνολικός πληθυσμός των Αθηνών στα αρχαία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 100-150.000 κάτοικοι. Και μονάχα ανάμεσά τους υπήρχαν περίπου 30-40.000 ελεύθεροι άντρες Αθηναίοι πολίτες άνω των 18-20 η ετών που μπορούσαν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν στη δημοκρατία και απολύτως κανένας άλλος. Ε, τώρα, η κριτική που έχει υποστεί αυτή η αθηναϊκή δημοκρατία από τους σύγχρονους κριτικούς της, που επισημαίνει αυτά τα πράγματα, είναι σαφώς κοντόφθαλμη και άδικη, ή επιτιδευμένη και πρόχειρη, αφού οι δούλοι εκείνη την εποχή δεν είχαν κανένα απολύτω δικαιώμα πουθενά στον κόσμο, εκτός από την Αθήνα, όπου είχαν πολλά δικαιώματα. Επίση επίσης έχει αλλάξει και το κόνσεπτ του δούλου. Δούλος, γι' αυτό και λέμε δουλειά σήμερα την εργασία, και λέμε δουλεύω, δηλαδή με δούλος δηλαδή. Ε, το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία Αθήνα. Κυρίως εργάζονταν οι δούλοι. Ε, και μάλιστα είχαν και πολλά δικαιώματα, δεν ήταν δηλαδή, σκλάβοι. Πολύ αργότερα, παντού ανέκαθεν, ψήφισαν μόνο οι πολίτες ενό κράτου και όχι οι ξένοι. Και επίσης και στις γυναίκες... Επιτράπηκε να ψηφίσουν και να έχουν πολιτικά δικαιώματα για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου στι ΗΠΑ το 1920 και στην Ευρώπη το 1970. Δηλαδή περίπου δύο χρόνια αργότερα. Επομένω, γιατί να υποστεί κριτική η ε, δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα από διάφορου, επειδή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Τέλο πάντων, το σύστημα αυτού του τελείω παράξενου πολιτικού συστήματο που οι αρχαίοι Αθηναίοι ονόμαζαν δημοκρατία, δηλαδή το κράτο. Η ισχύ δηλαδή του Δήμου, δηλαδή των ανθρώπων, η εκκλησία του Δήμου που λέμε, τη ενωρία εκεί, δηλαδή, η τοπική πραγματικότητα, ήταν πάρα πολύ επαναστατικό και πάρα πολύ, πάρα πολύ όμω συμμετοχικό. Δεν ψήφιζε απλά και μετά το ξεχνούσε μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Μάλιστα δεν υπήρχαν εκλογέ. Στην Αθήνα κάθε άνδρας πολίτη άνω των 18 για παράδειγμα είχε δικαίωμα να συμμετέχει στην εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή στο κάλεσμα, εκκλησία σημαίνει έκκληση, κάλεσμα τη γενική συγκέντρωση των πολιτών. Γι' αυτό και διατηρήσαμε τον όρο Εκκλησία για, την, για τα θρησκευτικά μας ιδρύματα επειδή σε καλούνε με την καμπάνα να πά να συμμετέχει στην λειτουργία. Λοιπόν, η Εκκλησία του Δήμου λοιπόν, η έκκληση, το κάλεσμα που ήταν το υψηλότερο νομικό σώμα που συνεδρίαζε τουλάχιστον 50 φορές το χρόνο. Τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι συνήθω. 6 με 10 με 15.000 χιλιάδες εμφανίζονταν σε κάθε συνάντηση ανάλογα με την περίσταση. Ανάμεσα σε αυτούς επιλέγονταν εκείνοι που ήταν άνω των 30 ετών και προσφέρονταν εθελοντικά φυσικά και από αυτού επιλέγονταν τελικά 500 με κλήρωση, η λεγόμενη κληρωτή για το Συμβούλιο των 500 οι οποίοι έθεταν, ήταν αυτοί που έθεταν τα θέματα, την ατζέντα δηλαδή που έπρεπε να εξετάσει η Εκκλησία του Δήμου δηλαδή όλοι. Το Συμβούλιο τώρα, με τη σειρά του, είχε μία κεντρική επιτροπή που αποτελούνταν από 50 άνδρες και τα μέλη αυτής της επιτροπής άλλαζαν όλα κάθε 36 ημέρες. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι, αν υπήρχαν, ακόμη και οι στρατηγοί, ψηφίζονταν και καταψηφίζονταν εντός και εκτός του αξιώματός τους κάθε τόσο, κάθε μήνα, ενώ οι κατώτεροι αξιωματούχοι επιλέγονταν με κλήρωση. Αυτά φυσικά, πολύ συχνά, είχαν πολύ παράδοξα αποτέλεσματα. Για παράδειγμα, θυμάμαι, ο θεατρικός συγγραφέας και ποιητής Σοφοκλής μια φορά επιλέχτηκε για επικεφαλής του στρατού. Το κάνανε παρόλα αυτά. Επίσης, είχαν βρει και τη λύση, γιατί δεν ήταν χαζοβιόλιδες οι αρχαίοι Έλληνες, ήταν ε, ε, στη συγκεκριμένη φάση για την οποία μιλάω, είχαν υπολογίσει τα πάντα. Και θα υπολόγιζαν άνετα αν είχαν τα δεδομένα και όλα τα, και όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Και θα έβρισκαν λύσεις σε αυτά, μέσα από τα συστήματα τους αυτά. Για παράδειγμα, στο σύστημα αυτό της δημοκρατίας, απέτρεπαν κάποιον από το να γίνει πλούσιος. Στην πραγματικότητα ακύρωναν τους μεγιστάνες, τους εκατομμυριούχους. Δεν τους δέχονταν. Δηλαδή, μπορούσες να κερδίσεις, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι με σύγχρονη οπτική, μπορούσες να κερδίσεις, για παράδειγμα, να έχεις μια περιουσία μέχρι ξελογώ, το στο του στυλ, παράδειγμα λέω τώρα, 200000 200.000-500.000 ευρώ, έτσι. Αλλά από εκεί και πάνω, ό,τι κερδίζεις τα πρέπει το κράτος. Τα πρέπει ο Δήμος. Ε, η δικαιολογία, πίσω από αυτό, ήταν ότι Οποιαδήποτε δραστηριότητα τη πολιτείας έπρεπε να την πληρώνουν οι πλούσιοι. Γιατί οι πλούσιοι είχαν ε, μεγαλύτερη εξάρτηση από αυτήν τη λειτουργία. Φέρνω ένα παράδειγμα: Ο στρατό. Ε, η λογική ήταν ότι εγώ είμαι φτωχό. Δεν έχω ιδιαίτερε ιδιοκτησίε. Ανά πάσα στιγμή, αν κινδυνέψει η πολιτεία, απλώ διασώζω τη ζωή μου και την ζωή των δικών μου ανθρώπων. Α, ίσως να χάσω και κανένα πρόβατο, κανένα αυτό, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, είμαι οκ. Okay. Ο πλούσιο όμω είναι αυτό που έχει να χάσει τα πάντα, διότι με τον πόλεμο θα χάσει τα παλάτια του, τα ανάκτορά του, του κήπου του, τα χωράφια του, τα έτσι του, τα αλλιώ του, τα πάρουν οι Πέρσες για παράδειγμα. Επομένω, αυτό είναι αυτό που πρέπει να πληρώσει για τι τριήρει ή για, το, για τα έξοδα του στρατού. Και είναι υποχρεωμένο μάλιστα ο κάθε πλούσιο, αφού έχει την οικονομική ε, επιφάνεια, να ε, αγοράσει για λογαριασμό του κράτου και να επενδύσει και να κατασκευαστούν, ξέρω εγώ, π.χ. 10 イρει. Και με την ίδια στα πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εξή ότι αν κέρδιζες παραπάνω χρήματα από το καθορισμένο, τζάμπα τα κέρδιζες. Διότι στην πραγματικότητα τα πληρώσει όλα τι διάφορες λειτουργίες τη πολιτείας. Επομένως με αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε κάποιος μηγιστάνας. Δεν υπήρχε ένας Bill Gates, ένας Soros, ένας Rockefeller, ένας uh, uh, JP Morgan κλπ. στην αρχαία Ελλάδα. Το είχαν προβλέψει στο σύστημα και όχι μόνο αυτό, αλλά... Ακόμα και αν μπορούσες με διάφορους τρόπους, γιατί σαφώς μπορούσε με διάφορου δόλυου τρόπου, γιατί σαφώ μπορούσε κάποιο να αποφύγει το σύστημα αυτό βρίσκοντα διάφορα παραθυράκια, μπορείτε να τα φανταστείτε. Αν οτιδήποτε έκανε δυσαρεστούσε την πολιτεία, δηλαδή το Δήμο, δηλαδή του ανθρώπου, μπορούσαν όλοι μαζί να σε καταψηφίσουν σε τακτά χρονικά διαστήματα με μία μαύρη ψήφο με την οποία εξοριζώσουν. Και μάλιστα επειδή στην αρχή αυτό γινόταν με μαύρα όστρακα, έμεινε να λέγεται αυτό εξωστρακισμό. Λοιπόν, ε, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον και 2 και 3 και 4 φορέ, όταν η Εκκλησία του Δήμου ανακήρυται την ψηφοφορία εξωστρακισμού, αν περισσότεροι από 5 ή 6.000 ψήφοι δηλωμένοι σε μικρέ μαύρε πύληνε πινακίδε αργότερα, ανέφεραν ένα όνομα, αυτό το πρόσωπο εξοριζόταν από την Αθήνα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Φανταστείτε δηλαδή, να μπορούσατε να μαυρίσετε ή να αμαυρώσετε, να ψηφίσετε την εξορία π.χ. του Κίσιγκερ ή του Ροκφέλλερ ή Του Ροθτσάιλντ. Για να μην αναφερθώ σε χώριου εδώ, αντίστοιχου στην Ελλάδα. Η ειδική αυτή ψηφοφορία υπήρχε ακριβώ για να αποτρέψει οποιονδήποτε συνομότη ή τύρανο που θα εκμεταλλευόταν του νόμου ή το δημοκρατικό σύστημα για να αποκτήσει δύναμη και εξουσία. Αυτό από κάποια στιγμή και μετά φαινόταν όπω εμεί, σαν άνθρωποι και σαν πολίτε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουν. Αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κάτι. Ε, τότε, έτσι ακριβώ το γνωρίζαν και τότε αλλά είχαν τη δύναμη, μπορούσαν να πούνε αυτός μα δυσαρεστεί με αυτά που κάνει, είναι συνομότης είναι έτσι, είναι αλλιώ. συγκεντρώνουμε υπογραφές να λέμε και τον διώχνουμε λοιπόν η αθηναϊκή δημοκρατία με παραλλαγέ τη άνθησε όπως είπα στην πολιτεία της αρχαίας Αθήνας αν θυμάμαι σωστά, από το 500-510 π.Χ. ω το 320-322 π.Χ. οπότε και καταλήθηκε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ ξανά πουθενά στον κόσμο. Αυτή ήταν η αυθεντική δημοκρατία. Που εδώ τώρα είπα εγώ κάποια λίγα χαρακτηριστικά τη, είχε περισσότερα. Για παράδειγμα, τα δικαστήρια τα επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνε. Δεν υπήρχαν δικαστήρια και το δικαστικό σύστημα και το νομικό σύστημα και τα πάντα. Με τη διαφορά, δηλαδή το σημερινό δικαστικό σύστημα που έχουμε, είναι αντικατοπτρισμό του αρχαίου ελληνικού, αρχαίο αθηναϊκού δικαστικού συστήματο. Με τη διαφορά ότι, για παράδειγμα, όταν γίνονταν μία δίκη, οι δικαστέ ήταν χίλιοι. Ηταν 500. Ήταν 2.000 δικαστέ. Δηλαδή, ομοιάζει λίγο με το σύστημα των ενόρκων, α το πούμε έτσι. Αλλά συμμετείχε και το κοινό. Ήταν πάντα δημόσιες οι και στι αποφάσει μετρούσε και το κοινό. Το οποίο μπορούσε να γιουχάρει την απόφαση και αυτοί ανερούνταν. ή να την επικροτήσει κλπ. Λοιπόν, τέλο πάντων, είναι μεγάλε συζητήσει αυτά και λίγο πολύ μπορείτε να τα διερευνήσετε και μόνοι σα να τα μάθετε. Εγώ απλώ θα σε την προσοχή σε αυτά. Λοιπόν. Ε, μου δείχνει εδώ η συγκυβερνήτριά μου στην οθόνη του control panel της. Ε, λοιπόν, ε, ε, κάτι που έγραψε ένας μεγάλος ακαδημαϊκός και ιστορικός, λόγιος μελετητής της Αρχαίας Ελλάδας, ο Ρόμπερτ Μπράουνιγκ. Το διαβάζω. «Κατά τη διάρκεια των διάσημων 180 χρόνων του μοναδικού δημοκρατικού πολιτεύματος στην ιστορία του κόσμου, η Αθήνα γνώρισε μία παράμιλη και πρωτοφανή άνθηση των τεχνών, της λογοτεχνίας, της οικονομίας, της επιστήμης και της φιλοσοφίας που έγιναν τελικά το σημαντικότερο μέρος της κοινή κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτά γράφει ο Ρόμπερτ Μπραουνινγκ. Άρα αναρωτηθείτε πολύ σοβαρά, αν θέλετε ή αν μπορείτε, άραγε γιατί αυτό το ιδιόμορφο σύστημα που προκάλεσε, όπως λέει ο μεγαλύτερο του κόσμου, το σημαντικότερο μέρος της κοινή κληρονομιάς της ανθρωπότητας, γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ ξανά, πουθενά. Αναρωτήσετε. Και επίσης, για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο, ο περισσότερος κόσμος έχει ξεγελαστεί να νομίζει ότι η δημοκρατία τελικά εφαρμόστηκε ξανά παντού. Και σε ξεγελάνε να νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ζήσει υπό το καθεστώς δημοκρατίας. Ενώ ζει υπό το καθεστώς μία, μία, ενός κακέκτυπου αυτού του πράγματος δηλαδή έχει αναθέσει τη δημοκρατία σε 300 ή ένα αριθμό 10, 20, 50, 100, ανάλογα στη κάθε χώρα ε, αντιπροσώπων σου οι οποίοι συμμετέχουν σε μια κοινή σύσκεψη για το τι θα κάνουν και πώς θα τα κάνουν, χωρίς να σε ρωτάνουν. κάνουν απλά επειδή τους έδωσες εσύ την άδεια να το κάνουν ε, εν λευκό μετά, αν σε δυσαρεστούνε, σου δίνουν 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 3 χρόνια ανάλογα. Α πούμε, μετά από καιρό δηλαδή, αφού κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, ας πούμε, να, να πει ότι τελικά με δυσαρεστήσετε με αυτά που κάνετε, διαλέγω τον άλλον αντιπρόσωπο για να κάνει το ίδιο και πάει λέγοντα το φίδι που τότε την ουρά του πάλι. Αρκεί δηλαδή αυτοί οι λίγοι άνθρωποι και οι φράξιέ του να συνομωτήσουν μεταξύ του πανεύκολα ή κάποιο τρίτο παράγοντα. Μια που έχει την επιθυμία της διαχείρισης της πολιτικής κατάστασης να τους εμπλέξει κατόπιν ερωτής της εκλογή του. σε μια συνωμοσία τέτοια που να διαχειρίζονται τα πάντα του παρασκηνίου χωρίς εσύ να έχεις το, την παραμικρή αντίληψη αυτού του πράγματος και μάλιστα να έχεις και την ψευδέστηση ότι είσαι ελεύθερος να τους καταψηφίσεις. Σαν να λέμε, εγώ έχω τρεις δικούς μου εκπροσώπους που τους παρουσιάζω σαν δικούς σου εκπροσώπους και σου λέω, διάλεξε, ποιον θέλεις. Είσαι ελεύθερος, δημοκρατικά, Το Γιάννη, τον Παύλο ή το Γιώργο. Και οι τρεις δικοί μου είναι. Είσαι δεσταριστημένος και αφιστήνω, τον Γιάννη. Δεν πειράζει, διάλεξε το Γιώργο. Το, καταλαβαίνετε. Τόσο απλό. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε Είναι facts αυτά που λέω συνωμοσυλλογία και ούτε θέλω να τα συζητήσω περαιτέρω, ήθελα να καταδείξω απλώς τα βασικά του πράγματος. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι ε, η σκοτεινή αρνητική παράταξη, η οποία κυβερνά κατά κύριο λόγο, όχι 100%, αλλά σε μεγάλο βαθμό, ε, κατά τη δική μου αποτεία, θα κινδυνολογούσω να πω, σε ποσοστό 70 με 80%, τα πολιτικά και άλλα τέτοια πράγματα, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια... Ε, ε, ε, έχουν ε, παρεμβεί σε αυτή την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ότι εκπέμπουν ότι αυτό που συμβαίνει είναι η δημοκρατία αυτό λοιπόν μπορεί να καθένας αντίστοιχα να καταλάβει το πρόβλημα δίνει και τη λύση του θα πρέπει ή να εφαρμοστεί η αληθινή δημοκρατία που είναι αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως στην Αρχαία Αθήνα ή κάτι παρόμοιο προσαρμοσμένο στα σύγχρονα ε, δεδομένα ή να εφαρμοστει η αληθινη δημοκρατια που ειναι αυτη που περιγραψαμε προηγουμένω στην αρχαια αθηνα η κατι παρομοιο προσαρμοσμενο στα συγχρονα δεδομενα η θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μία αυστηρή αξιοκρατία, αριστοκρατία, δηλαδή να αναλάβουν τα πράγματα οι άριστοι, οι αποδεδειγμένα άριστοι και κατά κύριο λόγο ηθικά άριστοι. Και θα μπορούσε, τέλος πάντων, για τις δύο αυτές αλλαγέ, απλά να απαγορευτεί, να ξαναπολιτευτούν όποιοι έχουν πολιτευτεί τώρα. Και οι καινούργοι αυτοί που θα πολιτευτούν, και θα ε, είναι μπροστά στα πράγματα με τον ΑΒ τρόπο, γιατί και στην αρχαία Αθήνα συνέβαινε αυτό, γι' αυτό μιλάμε π.χ. για τον Περικλή, ε, να είναι άμεσα ελέγξιμη α, α, από του ίδιου του πολίτε και α, από ειδικά σώματα που θα ελέγχουν αυτά τα πράγματα, τα οποία θα αλλάζουν συνεχώ και πάλι λέγοντα. Λοιπόν, ε, είναι πολυπλοκότητε αυτέ, τι οποίε ακριβώ επειδή δεν επιθυμεί να μπει ο καθένα, του αφήνει την, να κάνουν τη βρώμικη δουλειά αυτέ οι κλικε θες οι ομάδε. λοιπόν εξαιτίας δηλαδή του ότι θέλει να αποφύγει κανείς όλα αυτή την πολυπλοκότητα που προκύπτει αν το σκεφτείτε λίγο τώρα από όλα αυτά αυτός είναι ο λόγος που τα αφήνει στη διάθεση των άλλων και το ε, πρόβλημα παραμένει και θα πρέπει να λυθεί κάποτε δεν λέω ότι είναι εφικτό να λυθεί όπως έλεγα προηγουμένως και για τι τράπεζε ή για το ίντερνετ λέω ότι, ότι είναι εφικτό άμεσα να λυθεί Λέω ότι πρέπει εμεί που θέλουμε να κοιτάμε τα πράγματα στην αληθινή του διάσταση και στην ουσία του, να το έχουμε ε, στην άκρη του μυαλού μα ότι αυτό είναι το ζήτημα. Είναι σημαντικό. Να το γνωρίζουμε δηλαδή ότι το ζήτημα είναι αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Έχει προκύψει από αυτό και από αυτό και από αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα οποία έχουν αυτή και αυτή και αυτή τη συγκεκριμένη λύση. Και να το έχουμε υπόψη μα. Αρκεί αυτό και μόνο για την οπτική μα, για τη συνείδησή μα, για τη δραστηριότητά μα, για την έκφραση των απόψεών μα για το πώ θέλουμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό που συμβαίνει κλπ. να έχουμε υπόψη μα σε αυτά τα πράγματα. Άσχετα αν τα θεωρούμε ότι εφικτός δεν είναι άμεσα, ε, τελος πάντων, να λυθούν. Λοιπόν, αυτό παίζει λοιπόν με τη... και, όλα, και όλα που μπορείτε να αναλύσετε από μόνοι από αυτή την πολιτική εντός κατάσταση είναι το πρόβλημα. Και η λύση του είναι προφανέστατη αν καθίσετε λίγο να ασχοληθείτε με το πρόβλημα. Η ε, βάση μέχρι στιγμής δηλαδή της επικοινωνίας μας, της ε, ε, virtual συνεχής, συνεχής δραστηριότητά μας, της οικονομίας και της πολιτικής είναι αυτά τα τρία βασικά πράγματα που έφτιαξα μέχρι τώρα για το ίντερνετ, τις τράπεζες και τη δημοκρατία. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε όπως κάθε Τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10 έτσι και σήμερα τι συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από τον Αλμπίντο 14, το εναλλακτικό Ιντερνετικό Ραδιόφωνο. «Μας ακούει άραγε κανείς εκεί έξω» Στο μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα της συχνότητε μας Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου Εδώ στο μυστικό σκάφος μας Σε μια περιστροφή revolution Γύρω από τη γη Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας Εκεί κάτω Στην σκοτεινιασμένη γη Από τις σκοτεινές δυνάμεις Κατοχής της γης Και προσπαθούμε αντιστασιακά Εξ του Radio Nowhere, να εκπέμψουμε τα μηνύματά μας στους άγνωστούς ή γνωστούς παραλήπτες τους. Αναμεταδίδονται οι συχνοτήτές μας από το Ιντερνετικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αλμπίντο 14, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10. Live σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε με live εκπομπές, ελπίζω. Και α, είμαστε εδώ. Λειτουργούμε και εμείς αόρατοι στο παρασκήνιο και εκδηλωνόμαστε στο προσκήνιο όποτε απαιτούμε ότι χρειάζεται να το κάνουμε αυτό με το μυστικό διαστημικό σταθμό. Έτσι και σήμερα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που έλεγα προηγουμένως για την δημοκρατία και την πολιτική και, αυτά και για το πρόβλημα. Ένα κομμάτι του προβλήματος είναι και αυτό, ότι... Όπως φαίνεται, αν λίγο το σκεφτείτε σωστά το όλο ζήτημα, η αληθινή δημοκρατία, δηλαδή αυτή που εφαρμοζόταν στην αρχαία Αθήνα, ακόμη, ακόμη και η προσαρμογή της στη σύγχρονη πραγματικότητα, ε, είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη σε μια τοπική πραγματικότητα. Δηλαδή εφαρμόζεται, πολύ ωραία και ενδεχομένω σωστά, σε μια μικρή κοινωνία. Ε, δεν γίνεται να εφαρμοστεί, κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου εάν το αναλύσετε λίγο, σε έναν μεγάλο πληθυσμό, δηλαδή σε μια ολόκληρη χώρα 10, 20, 50, 60 εκατομμυρίων ανθρώπων. Χρειάζεται να εφαρμόζεται ως δημοκρατία από τους δήμους, δηλαδή κάθε τοπική κοινωνία να έχει την δημοκρατία της. Άλλωστε και στο παρελθόν ουσιαστικά δεν υπήρχε το αρχαίο παρελθόν δεν υπήρχε Ελλάδα με την έννοια που τη δίνουμε σήμερα αλλά υπήρχαν οι Έλληνες και ήταν η πόλεις κράτη. Έτσι λοιπόν θα, ε, το μόνο αντίστοιχο παράδειγμα που μπορούμε σήμερα να φανταστούμε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου κάθε πολιτεία είναι μια πόλη κράτος. Έχει τη δική της κυβέρνηση, τη δική της αυτή <κυρίζει> και θα μπορούσε να είναι ε, κάτι αντίστοιχο. Αν όμως από την μέση το ομοσπονδιακό σύστημα το γεγονός δηλαδή ότι είναι ε, υπό μια ομοσπονδία και μια ομοσπονδιακή διακυβέρνηση ε, θα μπορούσαν το κοινό που έχουν αυτές οι Ηνωμένε πολιτίες να είναι το Σύνταγμα και η αφοσίωση στα άρθρα του Σύνταγματος ε, και να υπάρχει και ένας ίσως ομοσπονδιακό ελεκτικός μηχανισμός σε όλων των πολιτείων γιατί όχι αλλά μόνο εκεί αλλά σε σχέση πάντα με το Σύνταγμα ε, μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί σε μικρές κοινωνίες Θα, η λύση δηλαδή είναι να σταματήσει η τεράστια αστικοποίηση των μεγάλων τεράστιων αστικών κέντρων να μπορούσαν οι άνθρωποι να ζουν σε μικρότερες κοινότητες ε, οι οποίες να έχουν τη δική τους ε, δημοκρατική δομή και να συνεργάζονται με τον τρόπο μεταξύ του. Αυτό θα ήταν η ουτοπία του πράγματος όπως έχουν τα πράγματα πλέον σήμερα είναι μια ουτοπία αλλά πρέπει να την έχουμε κατά νου, ότι αυτή είναι η αληθινή λύση στο αληθινό πρόβλημα σε αυτή τη λεπτομέρειά του γιατί ξέρετε πολλές φορές τα προβλήματα όταν τα εντοπίζουμε και φαίνεται και η λύση τους έχουν κάποιες λεπτομέρειες προβληματικές και αυτή που είπα τώρα είναι μία από αυτέ και θα ήθελα επίσης να την επισημάνω σαν βασικό πράγμα. θύγουμε σε αυτή την εκπομπή ορισμένα βασικά πράγματα, τα οποία άπτονται στην ουσία του μυστικού πολέμου, όπως απορρέουν δηλαδή από το βιβλίο μου «Ο μυστικός πόλεμος». Δεν περιέχονται σε αυτό με τις λεπτομέρειες που αυτή τη στιγμή ε, θέλω να θίξω βασικά πράγματα, αλλά σχετίζονται άμεσα με αυτό και από πίσω τους υπάρχει «Ο μυστικός πόλεμος» και σε αυτά. Μπορεί κανείς να αποκτήσει το μυστικό πόλεμο μέσα από το, ε, το βιβλίο Μυστικός Πόλεμος» μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange όπου υπάρχει ένα e και εκεί βιβλία και εκεί να μπορεί να παραγγείλει online και να κατέχει τελικά το βιβλίο Μυστικό Μυστικός Πόλεμος» που θα το έρθει κρυφά στο σπίτι του από το αόρατο κολέγιο. Ε, ένα άλλο ζήτημα... Βασικό, στα βασικά που θέλω να δείξω είναι με δυο λόγια γιατί είναι μια τιτάνια συζήτηση, την οποία την κάνω όσο μπορώ μέσα στο βιβλίο μου είναι η επιστήμη η πάγια επιθυμία και σχέδιο της σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο ήταν ανέκαθεν εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα ε, να ε, γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό μια παγκόσμια ε, επιστημονική ελίτ δηλαδή μια επιστημονική απόλυτη δικτατορία των επιστημόνων αυτό έχουν προσπαθήσει να το κάνουν εκ του παρασκηνίου πάρα πολύ καλά και πλέον το έχουν περάσει στο προσκήνιο για αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια επιστημονικού τύπου δικτατορία σε πολλές χώρες λοιπόν η επιστήμη τώρα θέλω να σας πω ότι είναι μία λέξη, είναι μία κυρία, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η επιστήμη. Υπάρχει μόνο η επιστημονική μέθοδος. Η επιστήμη είναι λογοτεχνία, όπως είναι και η φύση. Δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίες. Είναι επινοήσεις. Ούτε η επιστήμη υπάρχει που επικάλούνται όλοι, αυτή τη θεά. Ε, είναι, ε, υπάρχει μόνο η επιστημονική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται από τους διαδικτυωμένου επιστήμονε. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή η επιστήμη δεν είναι consistent Δεν έχει συνοχή Αυτή είναι η πραγματικότητα Σας λένε ψέματα ότι αυτή η επινοημένη κεντρική, κεντρική υπόθεση Έχει συνοχή Δεν έχει Δεν είναι consistent η επιστήμη Δεν έχει ένα κεντρικό αφήγημα Δείτε το και έτσι Τουλάχιστον Ούτε καν αυτό δεν έχει Δεν έχει ένα κεντρικό αφήγημα που ακολουθούν όλοι Παρά μόνο μια μεθοδολογία την επιστημονική μεθοδολογία, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και η οποία μάλιστα δεν αφορά τα πάντα. Αφορά συγκεκριμένα πράγματα τα οποία άπτονται αυτή τη επιστημονική μεθοδολογία. Πράγματα που μπορούν να μπουν στο εργαστήριο, να επαναλαμβάνονται, να παρατηρηθούν, να γίνουν πειράματα κλπ. κλπ Βάσει αυτή τη μεθοδολογία και να εξαχθούν διάφορα ευρήματα τα οποία να είναι ελέγξιμα ότι είναι σωστά, ότι δεν καταρρύπτονται κλπ. κλπ μέχρι τελικά να καταρριφθούν στο μέλλον από την ίδια επιστημονική μεθοδολογία. Θα βρει κάτι καλύτερο, κάτι πιο αληθινό. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική μεθοδολογία με δύο λόγια, απλοϊκά και δεν έχει ένα κεντρικό αφήγημα. Κι όμω, σα παρουσιάζεται καθημερινώ από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη που διακυβερνά οτιδήποτε επιστημονικό, ένα κεντρικό επιστημονικό αφήγημα, το οποίο δεν υφίσταται. Δεν είναι σε συνοχή η επιστήμη. Δεν είναι consistent. Δεν έχει ένα κεντρικό αφήγημα, παρά μόνο μία μεθοδολογία και ευρήματα το κεντρικό αφήγημα, το οποίο παρουσιάζεται από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο, το κεντρικό αφήγημα, το υποτιθέμενο της επιστήμης, δεν είναι η επιστήμη. Είναι το κεντρικό αφήγημα του επιστημονισμού. Είναι ένας ισμός. Πώς λέμε μαρξισμός. Είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι μία συγκεκριμένη, ηλιστική, φιλοσοφική ιδεολογία που έχουν αυτοί οι τύποι στο μυστικό πόλεμο. Και το κεντρικό αφήγημα δεν είναι το που παρουσιάζεται, δεν είναι το κεντρικό αφήγημα της επιστήμης, διότι η επιστήμη δεν έχει κεντρικό αφήγημα, δεν έχει καν τη συνοχή την οποία παρουσιάζεται να έχει. Το κεντρικό αφήγημα είναι ο επιστημονισμός, οι λεπτομέρειες της ιδεολογίας του επιστημονισμού. Το θίγω με πολλές λεπτομέρειες στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος». Και έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα με την επιστήμη. Το πρόβλημα με την επιστήμη είναι ότι δεν υπάρχει η επιστήμη. Υπάρχει μόνο η επιστημονική μεθοδολογία και ο επιστημονισμός και θα πρέπει να τα διακρίνετε πάση θυσία σε οτιδήποτε βλέπετε, μαθαίνετε, καταλαβαίνετε. Ο επιστημονισμός αυτός είναι καθαρά κομμάτι του μυστικού πολέμου και ανήκει στην σκοτεινή αρνητική παράταξη. Και το σχέδιο τους ήταν πάντοτε μέσω του επιστημονισμού αυτού να πείσουν μία ε, δύναμη κοσμική να τους παρέχει την παγκόσμια διακυβέρνηση επιστημονικά από τεχνοκράτες επιστήμονες. Λοιπόν, οι οποίοι θα ακολουθούν το αφήγημα του επιστημονισμού και θα το επιβάλλουν σε όλο τον κόσμο. Όχι το αφήγημα της επιστήμης, το ξαναλέω, που δεν υπάρχει, η οποία δεν έχει καν συνοχή. Λοιπόν, αυτό είναι η αλήθεια, είναι φάκτο αυτό το πράγμα. Είναι η πραγματικότητα και μπορείτε να την διερευνήσετε ξεκινώντα για παράδειγμα από το βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο. Και με ό,τι άλλο σα ανοίξει τα μάτια αυτό για να δείτε, μπορείτε να το ανακαλύψετε και μόνοι σα. Περαιτέρω. Το πρόβλημα λοιπόν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα επιστημονικά πράγματα είναι ότι δεν υπάρχει η επιστήμη. Υπάρχει ο επιστημονισμό. Και επίση πρέπει οπωσδήποτε να εκπέμπουμε πλέον με επίγον με μεγάλη σοβαρότητα και ε, με μεγάλη συνείδηση, το σύνθημα που εξέπεμψε ο πατέρας της έρευνας του παράξενου και της εναλλακτικής γνωσιολογίας, ο Charles Φόρτ. Το 1920 το εξέπεμψε αυτό το πράγμα και κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγε, αλλά πλέον είναι απόλυτα κατανοητό και είναι αυτό που είπε ο Τσάλς Φόρτ. Πρέπει να προστεθεί στις συνταγματικές ελευθερίες των δικαιωμάτων των πολιτών και του ανθρώπου, το δικαίωμά μας και η ελευθερία μας να αμφισβητούμε την επιστήμη. Το εξέπεψε ο Φόρτ του επιστήμονες, το εξέπεψε ο Τσάρτσφορτ το 1920, ότι, ότι είναι τόσο επιτακτική ανάγκη αυτό το πράγμα, που πρέπει να προσθεθεί στο Σύνταγμα, στις ελευθερίες που ε, κατοχυρώνει το Σύνταγμα. Ε και σχετίζονται με το μυστικό πόλεμο... αυτές οι επισημάνσεις... και έχουν πάρα πολλέ προεκτάσεις. Αυτό είναι και το μήνυμα... που εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή... διαστόματος Charles Φόρτ... 100 χρόνια πριν. Ε, γιατί τα πράγματα αυτά... έχουν τη ρίζα τους πραγματικά... σε παραπάνω από 100 χρόνια πριν. Και θα μπορείτε να το ανακαλύψετε αυτό. Καταλαβαίνω yeah. ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω... που ε, προβάλλουν το αφήγημα... Των θεωριών συνωμοσία. Δηλαδή ότι υπάρχουν θεωρίε συνωμοσία που είναι θεωρίε, που είναι συνωμοσιολογίε, που δεν ισχύουν, που είναι παρανοικοί, ψεκασμένοι, το ένα το άλλο. Να ξεκαθαρίσουμε και το πρόβλημα αυτό. Έχω αναφερθεί πολλέ φορέ σε αυτό το ζήτημα, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι τόσο πολύ. Θέλω μόνο να κάνω μία επισήμανση. Ακόμα και αυτή. Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα για θεωρίες συνωμοσία. Ούτε ο μυστικό πόλεμο είναι μία θεωρία συνωμοσία, είναι μία πραγματικότητα. Ε, δεν είναι καταρχά θεωρία δηλαδή. Ε, οι θεωρίες συνωμοσία που υπάρχουν άπειρες και υπάρχουν και πολλές θεωρίες οι οποίες εκλαμβάνονται ως θεωρίες συνομωσίας μια θεωρία είναι περιστατωμένη, έχει το κουμέντα έχει πειθό, έχει πολλά πράγματα αυτό που γίνεται είναι ότι ε, πολύ τώρα τελευταία είναι ότι υπάρχουν, υπάρχει λόγω του ίντερνετ μεγάλη φημολογία, είναι φήμε αυτές δεν είναι θεωρίες συνομωσίας, δεν είναι σοβαρές. λοιπόν Ατάκε δηλαδή. Κανένα από αυτού που τους εκπέμπουν δεν μπορεί να πει πάνω από 5-10 ατάκε για αυτό το πράγμα. Να μην πω μία που εκπέμπει. Είναι φήμε και επινοήσει. Και στις, σε πολλέ φορέ είναι και σπασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή υπάρχει στα αλήθεια μια θεωρία συνωμοσία πολύ σοβαρή, πολύ εμπεριστατωμένη, μια εμπεριστατωμένη συνωμοσιολογία πάνω σε μια αληθινή συνωμοσία. Και η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι κατά πόσο τα δεδομένα αυτή τη συνωμοσία είναι όλα έτσι όπω εκπέμπονται, ή αν κάποια έχει γίνει λάθο. Όχι ότι δεν υπάρχει συνωμοσία, προ Θεού. Λοιπόν, ε, ε, και είναι σπασμένο τηλέφωνο. Έχουν εκπαιδευτεί αυτά τα πράγματα, κάποιο άκουσε κάτι, επινόησε και κάτι δικό του από πάνω, κάποιο του είπε κάτι, μια χαζομάρα τα σύνθεση, είδε και ένα βίντεο στο YouTube και έβγαλε ε, και συζητάει για αυτέ τι φήμε. Τι μετατρέπει σε φήμε, που είναι άκυρες. Όλες. Και πρόκειται συχνά και για παρεξηγήσει. Μεγάλε. Οι θεωρίε νομοσύνη όμω, οι σοβαρέ, σοβαρή σοβαροί που υπάρχουν άπειρε για τη σύγχρονη μορφή του κόσμου μας, κατά την άποψή μου, κατά υπάρχουν για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Πολύ φυσικό, πολύ αναπόφευκτο. Προσέξτε το λίγο. Και αυτός ο λόγο ουσιαστικά είναι η αιτία τη ύπαρξής του υπάρχουν για να καλύψουν ένα σημαντικότατο και τεράστιο κενό το που το έχει ανάγκη παρόλα αυτά, ο σύγχρονος άνθρωπος και που προβληματίζεται από την τελείως παράδοξη έλλειψή του. Μία κοσμοθέαση. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πλήρη έλλειψη κοσμοθέασης. Δεν του παρέχεται μία κοσμοθέαση. Κατανοεί ότι κάτι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά δεν έχει το αφήγημα. Και εκ των πραγμάτων χρειάζεται μια κοσμοθέαση για να μπορεί να ταινίζει και να κατανοεί τον κόσμο όπως έχει. Και αν έχετε προσέξει, ο κόσμος είναι πάρα πολύ παράξενος. Δεν είναι αυτό που μας εκπέμπουν τα δελτία ειδήσεων, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και οι συζητήσεις, στα σαλόνια που κάνουν οι επιστημονιστές. Ο σύγχρονο άνθρωπος έχει πλήρη έλλειψη κοσμοθέασης. Και ο κόσμος όπως έχει είναι πάρα πολύ παράξενο, το ξαναλέω. Οι καρικατούρε κοσμοθέαση που συμβατικά προσφέρονται από το εκάστοτε σύστημα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικέ και αποτυγχάνουν να εξηγήσουν ικανοποιητικά τα τεκτενόμενα στον κόσμο μα. Αν απευθύνονται σε ανθρώπου με κάποια νοημοσύνη, αν απευθύνονται σε ηλίθιου, δεν το συζητάω. Αποτυγχάνουν να εξηγήσουν ικανοποιητικά τα τεκτενόμενα στον κόσμο μα. Αυτά που εκπέμπει το σύστημα ω καρικατούρε κοσμοθέαση, ότι αυτή την κοσμοθέαση πρέπει να έχει. Δεν εξηγεί ικανοποιητικά αυτό που βλέπεις να γίνεται γύρω σου. Ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη κρυφών και αχανών παρασκηνίων πίσω από κάθε τι σημαντικό για τον κόσμο είναι κάτι παραπάνω από ολοφάνερη η ύπαρξη των παρασκηνίων αυτών. Επομένως, από την χάνη κοσμοθεάση που το σύστημα προσφέρει για να βολευτείς μέσα σε αυτήν και να είσαι και καλά σωστό και ωραίος και αποδεκτός από το σύστημα και από του υπόλοιπου ανθρώπου σου κλπ. Αποτυγχάνει αυτή η κοσμοθέαση. Γιατί, γιατί όπω είπα, δεν εξηγεί ικανοποιητικά τα τεκτενόμενα στον κόσμο τα τόσο παράξενα από τη μία και από την άλλη, είναι παραπάνω από ολοφάνερη η ύπαρξη κρυφών και χανών παρασκηνίων πίσω από κάτι τι σημαντικό για τον κόσμο. Απαιτείται λοιπόν, καλός ή κακό, μια κοσμοθέαση για να μπορεί κανεί να κατανοήσει τον κόσμο. Για να διαμορφωθεί τώρα οποιαδήποτε κοσμοθέαση, απαιτείται. Απαραίτητα η ύπαρξη κοσμοθεωρίας. Οι διάφορες κοσμοθεωρίες μονίμως συγκρούονται μεταξύ τους σε ένα μυστικό πόλεμο για αυτό το δικαίωμα. Για να έχουν το δικαίωμα να διαμορφώσουν, ας πούμε, την κοσμοθέαση. Δηλαδή να επικρατήσει μια κοσμοθεωρία στο μυστικό πόλεμο ώστε αυτή να προσφέρει την κοσμοθέαση στους υπόλοιπου οι διάφορες κοσμοθεωρίες λοιπόν μονίμως συγκρούονται μεταξύ τους για να έχουν αυτό το δικαίωμα αυτή την άδεια ας το πούμε έτσι και αυτή τη δύναμη για τη διαμόρφωση της κοσμοθέασης ποια είναι η αληθινή μεγάλη εικόνα the big picture του κόσμου μας αυτό μπορεί κανείς να αρχίσει να το ατενίζει μέσα σε ένα βιβλίο όπως το βιβλίο μου ο μυστικός πόλεμος Εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνουμε στην περιπέτεια να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο και εφόσον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα και σημαντικά κρυφά παρασκήνια σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, η ίδια η συζήτησή μα απαιτεί μια γλώσσα, ένα κώδικα. Για να μπορούμε να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Για να κατανοήσουμε και τι προεκτάσει του. Δηλαδή μια προσέγγιση. Αυτό που διεθνώ ονομάζεται ακαδημαϊκό παραδείγμα, Ένα παράδειγμα. Και απαιτείται εδώ και το καλούμαστε μάλιστα να κάνουμε το paradigm shift την αλλαγή παραδείγματο για την υπέρβαση που απαιτείται, δηλαδή την υπέρβαση της όποια στενής οπτικής μας. Αυτή η γλώσσα, αυτός ο κώδικας, αυτή η οπτική, αυτό το πρίσμα μέσα από το οποίο κοιτάμε τα πράγματα, τα γυαλιά αυτά, το paradigm, αυτή η προσέγγιση για αυτό το paradigm shift που απαιτείται, έστω για να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα σημαντικά πράγματα, είναι η κοσμοθέαση και γι' αυτό είναι σημαντική. Με αυτό το σκεπτικό που είναι ορθό κατά την ορθο οι σοβαρέ θεωρίε συνωμοσία για τον κόσμο μα δεν είναι παρά paradigm shifts. Δηλαδή, η παροχή μια νέα κοσμοθέαση για να επιτευχθεί αυτό που στην ουσία μα λείπει. ή τέλο πάντων, ένα εγχείρημα για αυτό το πράγμα. Αποτυχημένα ή επιτυχημένα. Ένα νέο τρόπο οπτική και κατανόηση αυτού που συμβαίνει στα αλήθεια στον κόσμο και το οποίο δεν προσφέρεται από το σύστημα. Και το κενό που αφήνει το σύστημα είναι μια ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο που έχει να την καλύψει όσο μπορεί με αυτή την κινητικότητα. Και προσπαθεί να βρει και ένα νέο κώδικα για να μπορεί να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώ, έξω από το παράδειγμα, έξω από μια συγκεκριμένη κοσμοθέαση και του κώδικε τη, δεν μπορούμε εύκολα να συζητήσουμε για τη μεγάλη εικόνα του κόσμου μα. Καλούμαστε λοιπόν για να συζητήσουμε για τη μεγάλη εικόνα και για τον αληθινό κόσμο μα και τι συμβαίνει στα αλήθεια τελικά, και για όσα συμβαίνουν σε αυτόν, να τον κατανοήσουμε όσο μπορούμε δηλαδή, να αποκτήσουμε, έστω, πρέπει να αποκτήσουμε έστω προσωρινά μια κοσμοθέαση για να την αποκτήσουμε πρέπει να εντρυφήσουμε σε διάφορες κοσμοθεωρίες και άρα κατευθείαν την ίδια στιγμή να μπούμε στο πεδίο του μυστικού πολέμου διότι ο μυστικός πόλεμος στη ρίζα του είναι ο πόλεμος αυτών των κοσμοθεωριών που προσπαθούν να φτιάξουν κοσμοθέαση δηλαδή να παρουσιάσουν την πραγματικότητα σύμφωνα με την παράταξη τους και να διαχειριστούν την πραγματικότητα αυτή σύμφωνα με τη δική τους κοσμοθέ και εσείς σε αυτό και τελευταία δεν μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, ε, υπάρχουν σοβαρές και ασόβαρες θεωρίες νομουσίας, δηλαδή πράγματα που σχετίζονται στα αλήθεια με το Μυστικό Πόλεμο και πράγματα που είναι επινοήσεις, είναι χαζομάρες, που δεν σχετίζονται στα αλήθεια με το Μυστικό Πόλεμο, οι οποίες οι σοβαρές είναι λεπτομερέστατες, έχουν συνοχή, είναι αποκαλυπτικότατε όσο στην οπτική τους, έχουν άπειρα στοιχεία, Καταδεικνύουν πολλά συγκεκριμένα πράγματα και αποτελούνται από αληθινά στοιχεία. Σε μεγάλο βαθμό ελέγξιμα με διάφορου τρόπου. Και στα σημεία εκείνα όπου δεν δύναται αυτό, παρόλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό εμπνευστικέ ή μεγάλα μυστικά τα οποία προσπαθούν να αποκαλυφθούν. Δηλαδή, απαιτείται και η έμπνευση πολλέ φορέ και μάλιστα σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε. Και φυσικά οι υπερβάσει και τα παράγκτην shifts για να μπορούμε να έχουμε μια συνοχή στην αντίληψή μα στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι και ο μυστικός πόλεμος στο βιβλίο μου όπου καταδεικνύω αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα που είναι ο μυστικός πόλεμος. Μπορεί ο καθένας να το αποκτήσει όπως είπα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange υπάρχει ένα e-shop εκεί και online να παραγγείλει ε, με διάφορους τρόπους το ε, βιβλίο ο μυστικός πόλεμος και να του έρθει κρυφά στο σπίτι του από το αόρατο κολέγιο. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και είμαι ο Παντελής Γιάνου και στέλνω με τις συχνότητες μας εκεί έξω σε όλους εσάς που μας ακούτε τι εκπέμπουμε, αν μας ακούτε. Μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο παντελή γιανολάκια. Όπω κάθε τρίτη λίγο μετά τι 10 έτσι και σήμερα αναμεταδίδονται οι συχνότητέ μα από τον Αλμπίντο 14. Έτυξα ορισμένα βασικά πράγματα τα οποία, ε, ω βασικά άπτονται όλα αυτά που έδειξα του μυστικού πολέμου. Προκύπτουν από το μυστικό πόλεμο και σχετίζονται με τα πράγματα που θίγω μέσα στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» και εδώ τώρα κάνω κάποιες εξωτερικές του βιβλίου βασικές επισημάνσεις. Δεν θα μπορούσε το βιβλίο μου να είναι ένα ατέρμονο βιβλίο που να περιέχει τα πάντα. Οπότε ε, υπάρχουν περιθώρια ενός συνεχούς ε, σχολιασμού, προεκτάσεων των πραγμάτων που θίγονται στο βιβλίο και αυτή είναι η πρόθεση της εκπομπής αυτής και της εκπομπής που θα ακολουθήσει και ίσως γίνουν και άλλες, έχω ήδη κάνει κανένα δύο πάντοτε με αυτή την πρόθεση. Η σκοτεινή αρνητική παράταξη στον πόλεμο των ιδεών, να το πούμε έτσι, έχει προ, προτείνει πάρα πολύ μπροστά διαμέσου του επιστημονισμού και του στήρου εντό αγωγικών ορθολογισμού, έχει προτείνει πάρα πολύ το τυχαίο στις ιδέες της για την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, για την ίδια την ύπαρξη του κόσμου μας, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη του σύμπαντος. Και επίσης ανάγει στο τυχαίο ένα σωρό αμέτρητα ανεξήγητα πράγματα, τα οποία συμβαίνουν και τα οποία δεν τα αφήνουν να φανούν ως εμφανή στοιχεία μιας προέκτασης των πραγμάτων στη γνωσιολογία μας, αλλά θέλουν να τα πετούν όλα, σε ένα επινοημένο καλάθια αχρήστων που λέγεται σύμπτωση, τυχαίο κλπ. Ε, όπως ασχολείται με αυτά τα πράγματα το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό ότι αυτή είναι η βάση της απόρρεψής τους. Ε, ακόμα και για την ύπαρξη του Θεού δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι η σκοτεινή αρνητική παράταξη είναι ε, κατά κύριο λόγο άθεη ενώ η φωτεινή θετική παράταξη είναι άνθρωποι ένθεοι το ίδιο και οι ιδέες που εκπέμπουν και η βάση των ιδεολογιών τους, που στη φιλοσοφία θα μπορούσαμε επίσης να τις χαρακτηρίσουμε ως τις δύο αντίπαλες φιλοσοφικές μεγάλες διαχρονικές παρατάξεις του ιδεαλισμού και του ηλισμού. Ε, ό, ακόμα και όσον αφορά λοιπόν την ύπαρξή μας κλπ, η σκοτεινή αρνητική παράταξη δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού και τα ανάγει όλα στο τυχαίο. Ε, για να μην μακρηγορήσω στην συζήτηση αυτή γιατί θέλω να πω κάποια εντελώ βασικά πράγματα ε, να πω απλά αυτό το παράδειγμα ε, είναι σαν να έχουμε ένα πολύ high-tech αεροπλάνο ένα concord τελευταίας τεχνολογίας για παράδειγμα ε, το οποίο ε, υπάρχει μια παράταξη ιδεών η οποία πιστεύει ότι το αεροπλάνο αυτό φτιάχτηκε τυχαία τι εννοεί δηλαδή ότι υπήρχε κάπου ένα, το πούμε έτσι, ένα γκαράζ το οποίο ήταν γεμάτο από ανταλλακτικά, βίδες, διάφορα υλικά και, ξέρω εγώ, και εργαλεία και λοιπά και ότι αυτό το, καράζ, το κλειστό γκαράζ άνοιξε κάποια στιγμή η πόρτα του τυχαίως και μπήκε μέσα στον γκαράζ αυτό ένας τυφώνας, ένας κυκλώνας και έγινε κάτι ανομολόγητο εκεί μέσα, κάτι το οποίο είναι ένα χαοτικό πράγμα δεν μπορούμε, δε, δε, δε θα μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε, έγινε μια τεράστια δίνη α το πούμε έτσι και στο τέλος, τον τελείωσε αυτή η δίνη εκεί μέσα, δημιουργήθηκε τυχαία από την περιδίνηση αυτήν εδώ, ένα κονκόρτ. Αυτό πιστεύουν. Ε, μάλιστα, ε, εάν προσπαθήσεις να ελέγξεις ή να κριτικάρεις αυτή την πεποίθηση που βασικά είναι αυτό το πράγμα, ε, θα σου πούνε το έξη, Θα σου πούνε ότι όχι, δεν το σκέφτεσαι σωστά. Υπήρχαν άπειρες πιθανότητες να δημιουργηθεί οτιδήποτε ή και τίποτα. Με την ύπαρξη αυτού του κυκλώνα μέσα αυτό το πολλών περιεχομένων γκαράζ ε, και αυτές οι άπειρες πιθανότητες απλώς ε, δεν πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε η πιθανότητα να φτιαχτεί ένα κονκόρτι Το οποίο ήταν απίθανη αλλά έτσι έκατσε ε, δηλαδή είναι, αυτό που λένε στην ουσία είναι σαν να έχει γίνει αυτό το πράγμα ένα πεντασεκατομμύριο ας πούμε φορές και η πεντασεκατομμυριοστή φορά ήταν αυτή που ε, βιώνουμε αυτή τη στιγμή που είναι που έχει δημιουργηθεί το κονκόρτο από αυτή τη διαδικασία. Ε, φυσικά, αυτέ οι πιθανότητε και αυτέ οι πεντασεκατομμύρια φορέ είναι φανταστικέ. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και όλη αυτή η ιστορία με τι πιθανότητε είναι φανταστική, όπω είναι φανταστικό και το τυχαίο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ επανειλημμένω στις ε, πάρα, πάρα πολλέ ομιλίε που έχω κάνει σε μεγάλο κοινό και σε διαλέξει, πολλέ φορέ ε, προκαλώ, έχω προκαλέσει το παρελθόν το κοινό μου, του ακροατέ μου δηλαδή ότι έχω μια παιδική απορία, μια παιδική αφέλεια και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το τυχαίο. Και μπορεί κάποιο να μου το εξηγήσει, να μου δώσει ένα ορισμό του τυχαίου. Και επανειλημμένω πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να μου το εξηγήσουν. Α πούμε, για παράδειγμα στι ομιλίε μου όταν το κάνω αυτό, και κανένα ε, δεν μπόρεσε να μου δώσει μια, έναν ορισμό, μια επεξήγηση του τυχαίου. Μου έλεγαν κάτι δηλαδή που εγώ του έλεγα μετά, εντάξει, ωραίο είναι αυτό που λες αλλά αυτό είναι το ανεξήγητο, δεν είναι το τυχαίο. Ή αυτό είναι αυτό στο οποίο δεν έχουμε ποπτεία δεν είναι το τυχαίο. Και πάει λέγοντα. Οι ορισμοί του δηλαδή ήταν πάντοτε οι ορισμοί ενό άλλου πράγματο και όχι του τυχαίου. Λοιπόν, δεν ικανοποιούμουν δηλαδή εγώ με του ορισμού αυτού. Όχι εν αλλά το κάτι έδεικνύει. Δεν υπάρχει κάτι τυχαίο. Μπορούμε για παράδειγμα να πάρουμε το πιο τυχαίο πράγμα μπορούμε να φανταστούμε. Ξέρω εγώ τη ρουλέτα στο ένα καζίνο που τυχαία α πούμε, όπω όλοι ομολογούν, πέφτει α πούμε για παράδειγμα η μπίλια στον αριθμό 6. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που έπεσε. Γιατί είναι τυχαίο που έπεσε στον αριθμό 6? Από πού προκύπτει το τυχαίο, απλά γυρνούσε μια μπύλια και έπεσε στον αριθμό 6. Είναι ένα fact αυτό. Γιατί είναι τυχαίο αυτό, Το ανάγουμε στην επινόηση του τυχαίου, φανταζόμενοι ότι είχε πάρα πολλέ άπειρε πιθανότητε να πέσει σε οποιοδήποτε νούμερο και έπεσε σε αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι φανταστικό. Η πραγματικότητα είναι ότι έπεσε στον αριθμό 6. Γιατί είναι τυχαίο αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα, αν θα μπορούσαμε να καταδειθούμε με την επιστημονική μεθοδολογία, αν θέλετε, στο γεγονό αυτό τη μπύλια που έπεσε στον αριθμό 6, θα μπορούσαμε να δούμε και τι αιτίε. Τι ακριβέστατες, τι πολύ συγκεκριμένε αιτίε και αιτιατά που οδήγησαν την μπύλια να πέσει στον αριθμό 6. Θα δούμε δηλαδή ότι είχε σχέση με τη δύναμη με την οποία πετάχτηκε η μπύλια, με το πόσο παλιά είναι η ρόδα τη ρουλέτας και πόσο φθορά έχει και πόσε φορέ γυρνάει και πόσο καλά λαδωμένη είναι και πώς έκανε ας πούμε τις αναπηδήσεις σύμφωνα με τη δύναμη που είχε η μπήλια και λοιπά και λοιπά διάφορα την τριβή και διάφορα τέτοια πράγματα και θα βλέπουμε ότι ήταν πολύ λογικό και πολύ αναμενόμενο ότι έπεσε στον αριθμό 6 ότι ήταν προδιαγεγραμμένο σχεδόν να πέσει στον αριθμό 6 λόγω των συνθηκών ότι υπήρχε δηλαδή μια συγκεκριμένη σειρά πολύ συγκεκριμένη και ανιχνεύσιμη αμαλάχη ε, ε, σειρά αιτίων και αιτιατών που οδήγησαν στο να πέσει η μπύλια στον αριθμό 6 και δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Όπω δεν είναι τυχαίο και που σα μιλάω αυτή τη στιγμή και που με ακούτε και όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε, ή βιώνουμε ή έχουμε κάνει και έχουμε βιώσει το παρελθόν. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Ανήκουν σαν σημεία ή σαν στοιχεία σε τιτάνιες αλυσιδωτές αντιδράσει όπου το ένα πράγμα προκαλεί το άλλο, σαν καραμπόλα, σαν ντόμινο που το ένα ντόμινο ρίχνει το άλλο σε μια σειρά από ντόμινο και ε, είναι. Ε, πολύ δεδομένο ότι θα πέσει και το επόμενο, επειδή έπαιξε το προηγούμενο. Λοιπόν, η έννοια του τυχαίου δεν υπάρχει. Λοιπόν, μια επινόηση της σκοτεινής αρνητικής παράταξης για να μπορεί να έχει εύκολα ένα μπαλαντέρ σε οτιδήποτε λέει. Και ο μεγαλύτερο μπαλαντέρ σε αυτό το πράγμα έχει χρησιμοποιηθεί για την ύπαρξη του Θεού και της δημιουργίας. Λένε λοιπόν ότι τα πάντα γίνανε τυχαία. Δηλαδή ότι υπήρξε ένα big bang και... Ε, ακολούθησε τέλο πάντων η κατάσταση που ακολούθησε στο Big Bang, η οποία θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε είδου, αλλά έκατσε και ήταν αυτή που είχε σαν κατάληξη την ύπαρξη του ανθρώπου. Την ύπαρξη δηλαδή του σύμπαντο, των ηλιακών συστημάτων, του πλανήτη μα, την ύπαρξη των συνθηκών κλπ, κλπ. Και τελικά την ύπαρξη του ανθρώπου. Όμω δεν είναι έτσι. Διότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Και α πάμε στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τυχαίου, που είναι για παράδειγμα τα ζάρια γιατί περί αυτού του πράγματος μιλούν λοιπόν ότι έτσι ήρθε το ρήξιμο των ζαριών και κατέληξε κατέληξη ας πούμε να υπάρχει ο άνθρωπος έτσι πέσαν τα ζάρια δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα και ούτε εσείς που με θα πρέπει να το πιστεύετε δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο όπως σας είπα οι πιθανότητες είναι φανταστικές αλλά ακόμα και έτσι ας πούμε λίγο σε αυτό το αφήγημα ας πούμε ότι ο... ένα ζάρι ένα ζάρι έχει 6 πλευρέ, δηλαδή 6 νούμερα. Ρίχνοντα εγώ με μία ρηξιά ένα ζάρι, τι πιθανότητε έχω να φέρω 6, να σα πω. Σύμφωνα με τη θεωρία των πιθανότητων που προτείνουν αυτοί. Λοιπόν, οι πιθανότητε είναι μία στι 6. Δηλαδή, ρίχνω το ζάρι αυτή τη στιγμή με μία ρηξιά, και έχω μία στι 6 πιθανότητε να πέσει 6. Όταν λοιπόν πέφτει 6, πληρεί αυτή την ε, πιθανότητα. Ηταν μία στι 6 και έπεσε 6. Τώρα, τι πιθανότητες υπάρχουν δυο φορές το ζάρι να φέρει 6 εν συνεχεία δηλαδή να ρίξω μία φορά να φέρει 6 και να ξαναρίξω ακόμα μία και να ξαναφέρει 6 Αυξάνονται οι πιθανότητες και άρα ε, γίνεται μικρότερο το, το αναμενόμενο ε, αποτέλεσμα πιθανά είναι, Μπορείτε να το δείτε αυτό είναι μία στις 6 επί μία στις 6 δηλαδή 6-6, 36 Επομένως, το να φέρει δεύτερη φορά το ζάρι 6 Στη δεύτερη ρηξιά μου οι πιθανότητες έχουν μεγαλώσει ας πούμε, ε, συγγνώμη, έχουνε μικρίνει και είναι πλέον μία στις 36 και εκθετικά θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν σε κάθε ρηξιά που θα φτάσουν κάποια στιγμή μάλιστα στο σημείο του απίθανου θα είναι 1 στα 3 εκατομμύρια Λοιπόν, για παράδειγμα τι χρειάζεται για να φέρει το ζάρι ε, 6 70 φορές εν συνεχεία Παίρνω ένα τυχίο νούμερο 70 φορές συνέχεια δηλαδή να ρίξω 70 φορές το ζάρι και 70 φορές και τι 70 να φέρει 6 λοιπόν αυτή είναι μία στις 10 εκτεθειμένων στο, στο νούμερο 55 10 στην 55 αυτό ξέρετε τι σημαίνει σημαίνει ένα 10 και 55 μηδενικά από δίπλα δηλαδή ε, ένα τεράστιο απίθανο νούμερο είναι τα 55 μηδενικά αυτά δίπλα στο, στο 10 μπορείτε λίγο να τα υπολογίσετε για να φέρω 70 φορές στη σειρά 6 στα ζάρια λοιπόν πόσο θα μου χρειαζόταν για να φέρω αυτές τις ε, φορές τις 10 στο 55 αν υποθέσουμε ότι είναι 5 θεραλόπιτα η κάθε ρηξιά λοιπόν αν το υπολογίσετε θα βρείτε ότι ε, απαιτούνται εκατό τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων κλπ 10 δέκα φορές τρισεκατομμύρια δηλαδή εκατό τρισεκατομμύρια αυτό λοιπόν που μας λένε είναι ότι με τη δημιουργία του σύμπαντος και μέχρι σήμερα που μιλάμε αυτό το ζάρι που πέφτει έπεφτε ανέκαθεν από την πρώτη στιγμή και μέχρι τώρα έξι διότι είναι όλα Διατεταγμένα και ισορροπημένα και στημένα έτσι, ω αλυσιδωτή αντίδραση στο σύμπαν όλο, ώστε να είναι τα πράγματα όπως είναι. Και αν γίνεται με ζάρια αυτό, δηλαδή τυχαία, θα έπρεπε το ζάρι να φέρνει ασταμάτητα έξι, μία στα εκατοντάδες, εκατομμύρια, τρεις εκατομμύρια. Λένε ότι όλα ξεκίνησαν από το Big Bang. Ο ίδιος, όταν ας το δεχθούμε, ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία γι' αυτό, για το Big Bang. Ωραία. και από εκείνη τη στιγμή του Big Bang άρχισε το σύμπαν να διαστέλλεται δηλαδή να επεκτείνεται να μεγαλώνει, να δημιουργεί δηλαδή άρχισε δημιουργία και σε αυτή τη φάση άρχισαν τα πάντα να ισορροπούνται απόλυτα να σου φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό εδώ που λέω εάν για παράδειγμα ο ρυθμός της επέκτασης αυτή της διαστολής αυτής του σύμπαντος ήταν λίγο μικρότερος το σύμπαν μετά το Big Bang Ό,τι είχε δημιουργηθεί θα κατέρεε πίσω στον εαυτό του. Αν ήταν λίγο μεγαλύτερος ο ρυθμός αυτός δεν θα δημιουργούνταν τα πράγματα που δημιουργήθηκαν εντελώ άλλα. Δηλαδή, θα, θα, δεν, θα, δεν θα υπήρχαν οι συγκεκριμένες ε, αντιδράσεις οι χημικέ, η, η ηλεκτρόνια, τα αυτά, οι δημιουργίε των πλανητών, των, των ηλίων, οι εκρήξει και όλα αυτά εδώ κτλ. Αυτή η τεράστια καραμπόλα δηλαδή, δεν θα γινότανε εάν ήταν ο πιο γρήγορο τις επέκτασης και διαστολής του σύμπαντος. Λοιπόν, και δεν θα δημιουργούνταν και όλοι αυτοί οι σταθεροί νόμοι από, τη στιγμή, από τις πρώτες στιγμές της διαστολής του σύμπαντος μέχρι τώρα τουλάχιστον στο παρατηρήσιμο σύμπαν από τους επιστήμονες. Ε, δεν θα υπήρχαν όλοι οι νόμοι που διέπουν το σύμπαν είναι ολοφάνερο ότι τα πάντα είναι διατεταγμένα μέχρι της τελευταίας λεπτομέρειας και είναι εντελώς αδύνατο να διανοηθεί ένας νους, μια αντίληψη όπως αυτή που έχουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι τυχαίο, είναι δηλαδή μια συνεχή ε, ρήξη ζαριών που φέρνει συνέχεια έξι αυτό τι σημαίνει, επειδή είναι αυταπόδεικτο ότι όντως όλες οι ρηξιές φέραν έξι και έφτασε στο σημείο να είναι τα πράγματα τόσο πολύ δημιουργημένα, σωστά, οργανωμένα, ισορροπημένα με του συγκεκριμένου νόμου κτλ. κτλ. Λοιπόν, είναι αυταπόδεικτο. Ποια είναι η μόνη εξήγηση, Δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει και το τυχαίο επιπλέον. Αλλά αν και να υπήρχε ακόμα. Λοιπόν, ε, η μόνη απάντηση είναι ότι the dice are loaded. Ότι, ότι είναι στημένο. Ότι τα ζάρια είναι στημένα. Παράδειγμα, φανταστείτε α πούμε ένα ζάρι που έχει έξι σε κάθε πλευρά του. Είναι στημένο δηλαδή από πριν να σε κλέψει. Ε, ή έχει μέσα ένα βαριδιάκι, α πούμε, το οποίο, όπως και αν το ρίξεις, φέρνει έξι. Λοιπόν, είναι στιμένα τα ζάρια. Δηλαδή, υπάρχει οργάνωση εδώ και το θέμα είναι από ποιον. Διαφαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια νοημοσύνη πίσω από τη δημιουργία του σύμπαντος. Είναι εντελώς ξεκάθαρο αυτό, όπως ακριβώς είναι εντελώς ξεκάθαρο όταν η σήμανση πηγαίνει κάπου στον τόπο ενός εγκλήματος και ανακαλύπτει ένα σωρό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη, που σημαίνει ότι ήταν άνθρωποι εκεί και μάλιστα συγκεκριμένοι άνθρωποι κλπ, ανακαλύπτουμε συνεχώς τα δακτυλικά αποτυπώματα μιας δημιουργίας, πολύ λογικής, αναμενόμενης, που φέρνει την μία πράξη πίσω από την άλλη, σαν να είναι σκηνοθετημένε, σαν να είναι τα ζάρια στη μένα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι ο λόγος που ο Αλμπερτ Einstein, ο οποίο originally ανήκε στην φωτεινή θετική παράταξη και όχι έτσι όπως τον παρουσιάζει η σκοτεινή θετική παράταξη όπω και άλλου μεγάλου διανοητέ που θέλουν να του καπιλεφθούν, να του ε, ε, να τους, να τους εστερνιστούν αυτοί, ο Einstein, αυτό είναι ο λόγο που σα περιγράφω τόση ώρα, που αυτό που προέβλεψε τόσα πράγματα και ε, τόσο καταπληκτικά ζητήματα έχουν τεθεί με τι θεωρίε, την ειδική και τη γενική τη σχετικότητα και πολλά άλλα πράγματα. Είπε την ατάκα Αυτός είναι ο λόγος που την είπε Ο Θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν Δηλαδή δεν έχει προκύψει από ζάρια το πράγμα Δεν είναι τυχαίο Είπε Αυτός είναι ο λόγος που είπε για τα ζάρια Επειδή σχετίζεται με αυτό που σα περιγράφω τόση ώρα Λοιπόν Η α, Όλη φάση λοιπόν Δείχνει αντιθέτως Ότι τα πράγματα Η ίδια μας η, ανθ, η ύπαρξη Ακόμα και η προστασία τη ύπαρξη εδώ τώρα Στη γη που έχει τόσου κινδύνου και όλα τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν από την αρχή του Big Bang μέχρι τώρα είναι το εξή. Μοιάζουν να είναι, να είναι το Big Bang, α πούμε. Αν δεχτούμε και τη θεωρία του Big Bang, που είπαμε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία γι' αυτό, οπότε μπορούμε να τη δεχτούμε, γιατί όχι. Ε, αφήνει βέβαια τα ερωτήματα πώ δημιουργήθηκε το Big Bang, τι υπήρχε πιο πριν κλπ, κλπ. τα οποία είναι ψηλά γράμματα τώρα για να τα συζητήσουμε ε, η, ε, μοιάζει να είναι το εξή. Μοιάζει το Big Bang να είναι ένα. Φέρω, κάνω μια λογοτεχνία για να το καταδείξω με δύο απλά λόγια. Ένα παιδάκι σε ένα κατάστημα των παλιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών arcades όπου πηγαίνει με το νόμισμά του, κάθεται στην, ε, στο σκαμνάκι, είναι μπροστά του η οθόνη η μαύρη, το παιχνίδι δεν, δεν υπάρχει, και ρίχνει ένα νόμισμα μέσα από τη σχισμή, και το, το νόμισμα που πέφτει μέσα στο μηχάνημα είναι το Big Bang ενημερώνονται για τη ρήψη του νομίσματος, τα κυκλώματα του παιχνιδιού και ξαφνικά αρχίζουν και προβάλουν το παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο από κάποιον. Μπορεί μάλιστα να είναι προγραμματισμένο από κάποιον άλλον, όχι από το παιδάκι. Και ε, κάθε το παιδί και διαμορφώνει το παιχνίδι σύμφωνα με τις κινήσεις του, οι οποίες συγκεκριμένες που κάνει και γιατί τις κάνει. Για να παίξει το παιχνίδι. Και αυτό δημιουργεί να μπορεί αν είναι καλό παίκτη, να δημιουργήσει για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να μαζευτούν και όλα τα παιδιά να τον χαζεύουν. Και να του δίνει το μηχάνημα συνέχεια μπόνους και να κρατάει πολλή ώρα. Και, και στο τέλο, κάποια στιγμή, να φτάσει σε ένα σημείο που να σταματήσει το παιχνίδι, έστω και προσωρινά, και να, πει, να πάρει ένα high score και να πει αυτό το παιχνίδι έφερε, έφτασε σε αυτό το σημείο του high score και δίνει ένα αριθμό με πολλά μηδενικά. Λοιπόν, ε, και αυτό είναι η ιστορία μα μέχρι τώρα. Θα, δηλαδή μοιάζει να, να, να είναι κάτι τέτοιο ε, η όλη φάση ε, ε, βάζοντας τη μέση και τις παρεμβάσεις που συνεχώς μπορεί να κάνει όπως κάνει κάποιος που παίζει ένα παιχνίδι που του προκύπτουν τα πράγματα και λειτουργεί εξαιτία του με ένα συγκεκριμένο τρόπο μες στο παιχνίδι για να τα λύσει τα λύνει πάει στην αλλη πίστα κλπ, κλπ. Λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα μεγάλο designer ότι τα πράγματα δηλαδή γίνονται κάτω από ένα υψηλό design και όλα είναι σχεδιασμένα και δημιουργημένα κάθε άλλο παρά τυχαία άλλωστε και το τυχαίο δεν υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τις πιθανότητες και ακόμα και η στατιστική που δημιουργούν στην παρατήρηση των επιτεύξεων τους είναι όλα δημιουργημένα εξ για να βολεύουν το αφήγημα αυτή είναι η δική μου άποψη και θα έπρεπε να είναι και η δική σα αν το σκεφτόσασταν σωστά όπω το σκέφτονται και άπειροι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν παρασυρθεί από τα αφηγήματα τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα δημιουργό, μια ανώτερη νοημοσύνη πίσω από τα πράγματα, διότι μόνο έτσι γίνονται. Αυτή η ιστορία με το ρίξιμο των ζαριών είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Προσπάθησα να το πω με δύο λόγια, ίσως κάποιοι έχουν να έχουν του. αντιρρήσεις τους, δεν θα τις είχαν, είχα το χωρόχρονο να το καταθέσω τόλο το ζήτημα με πολύ πολύ περισσότερα επιχειρήματα, κάτι που δεν είναι εφικτό στα πλαίσια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Να λοιπόν, ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βρίσκεται και αυτό μαζί με άλλα σημαντικά ζητήματα, στη βάση του μυστικού πολέμου, όσον αφορά το μυστικό πόλεμο των ιδεών, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα πάντα. Και μία από τι βασικέ ιδέε είναι το αν υπάρχει ο Θεό ή όχι, γιατί η απάντηση αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα στι ταξιδιώτε μου αλλάζουν εάν υπάρχει Θεό. Σε σχέση με το ποιο είσαι, που πά, τι κάνει, τι πρέπει να κάνει, τι συμβαίνει κλπ. Τα πάντα αλλάζουν αν δεν υπάρχει Θεός. και είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Γιατί τότε τα πράγματα είναι εντελώ διαφορετικά, άρα αλλάζουν και πρέπει κάποτε εμεί οι άνθρωποι για όλα τα πράγματα, για όλα τα μυστήρια έστω προσωρινά, μέχρι να αλλάξουμε γνώμη, να πάρουμε μια θέση, να μην τα έχουμε αόριστα και να τα σκεφτόμαστε σοβαρά. Πρέπει να αποφασίσετε εάν υπάρχει Θεός ή όχι. Πρέπει να αποφασίσετε, υπήρξε, παράδειγμα, λόγω το χαζό παράδειγμα, υπήρξε η Ατλαντίδα ή παράδειγμα, παράδειγμα. όχι. Υπάρχουν φαντάσματα ή όχι. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο ή όχι. Υπάρχει το τάδε μυστήριο ή όχι. Πώς λύνετε, πώς εξηγείται το τάδε πράγμα κλπ. Κλ. Και πρέπει να πάρετε τις αποφάσεις σας. Και αν τις πάρετε να τις κρατήσετε. Δηλαδή να τις αφήσετε να σας οδηγήσουν στις προεκτάσεις τους. Και όχι να αρνήστε τις προεκτάσεις τους ενώ πήρατε την τάδε απόφαση. Διότι αν δέχεστε ότι συμβαίνει το τάδε πράγμα... Άρα και αυτό, αρα, επαγωγικά, άρα και εκείνο, άρα και το άλλο... Άρα και έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή διότι αυτό συμβαίνει. Και θα πρέπει να μην χαλάτε αυτή την αλυσιδωτή ροή... Και γι' αυτό πρέπει να πάρετε θέση απέναντι στα πράγματα, για να όποια θέση θέλετε, για να αποκτήσει, και να την κρατήσετε ακέραια, για να αποκτήσει νόημα αυτό που είστε και αυτό που κάνετε. Όσο δεν το κάνετε αυτό θα είστε ανόητοι και θα είστε απλά ανόητα πιόνια στο μυστικό πόλεμο που διαμορφώνει όχι μόνο τις καταστάσεις που βλέπετε γύρω σας στην κοινωνία μας, αλλά τις καταστάσεις που υπάρχουν στον κόσμο όλο και όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και σε άλλους κόσμους, και σε άλλες πραγματικότητες, και σε ανώτερες διαστάσεις, και στο σύμπαν όλο, που είναι ο μυστικός πόλεμος που ισχύει μέσα στις καταστάσεις. Είναι δηλαδή μία συνεχής κατάσταση μέσα σε όλες τις καταστάσεις. Αυτά και άλλα πολλά ε, στη βάση τους και στην αλήθεια τους, κατά την άποψή μου, και στην δική μου γνωσιολογία και στην εποπτεία θίγονται περιστατωμένα επίση στο βιβλίο μου Ο Μυστικό Πόλεμο. Εδώ απλώ ε, ε, επιστήνω την προσοχή στου ακροατέ μου, στου συνταξιδιώτε μου εκεί έξω, σε κάποιε προεκτάσει του ζητήματο, ε, επειδή έχω λίγο χωρόχρονο να μιλήσω, για, κάνω ορισμένε παρατηρήσει επάνω σε ορισμένα βασικά πράγματα. Και αυτά μέχρι τώρα ήταν κάποια βασικά πράγματα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μα όπως είναι αυτή τη στιγμή, που είχαν να κάνουν στην εκπομπή αυτή με το ίντερνετ, με την οικονομία, με την πολιτική, με την επιστήμη και με το αφήγημα του τυχαίου. Και συγκεκριμένα πώς αυτό κάθεται στη φάση της ύπαρξης του Θεού. Είναι καλή βάση αυτό το τελευταίο που είπα για να αρχίσει να προβληματίζεται κανεί να το δει έτσι, να μην το δει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να αντικρίσει λίγο, έστω και από μακριά, την αλήθεια αυτών των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκη και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη, λίγο μετά τι 10, εκπέμπουμε τις συχνότητέ μα από το Ιντερνετικό Εναλλακτικό Ραδιόφωνο του Αλμπίντο 14. Και εκπέμπουμε στ, για του Radio Νόουερ και του αοράτου Κολεγίου. Oh, when I was a little bit baby, mama would rock me in a and oh, around. Just about a mile from Texas, Canada. In them old cotton fields back home. When them cotton molds get rotten, you can't pick that much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas, Canada. In them old cotton fields. So rock me in the cradle In them old cotton fields back home Now when way down to Arkansas People say, what you come here for? In them old cotton fields back home When them cotton wolves get run You can't pick very much cotton In them old cotton fields back home Μου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό που περιστρέφεται με μεγάλη εποπτεία μυστικά γύρω από τον κόσμο και εδώ στο μυστικό σκάφος μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας αντιστασιακά εκεί κάτω προσπαθώντας να διαρίξουμε την προστασία συχνοτήτων που έχει ο πλανήτης Γη φυλακή και να διαρίξουμε το σκοτάδι και την ύπνοση που υπάρχει έστω και προσωρινά για λίγο για τους συγκεκριμένους ακροατές μας, που, μας α... που τυχαίνει να μας ακούν αυτή τη στιγμή που δεν είναι καθόλου τυχαίο και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε μια αντίσταση στις σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης ή τέλος πάντων αυτό πιστεύουμε γι' αυτό το κάνουμε. Ο μυστικός διαθυμικός σταθμός εκπέμπει κάθε τρίτη, λίγο μετά τις 10, αναμεταδίδεται στο εναλλακτικό Ιντερνετικό ραδιόφωνο Albedo 14. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Εάν θα μου ζητούσε κάποιος να πω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πίσω από όλα αυτά που έθιξα, που ήταν κάποια απλά λίγα βασικά πράγματα σε αυτή την εκπομπή, ε, για, για κάποια λίγα αντίστοιχα βασικά ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα αυτά αλλά και η λύση τους ε, που διαφαίνεται από τα προβλήματα άμα τα ξέρεις αν κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να του πω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει πίσω από όλα αυτά, χωρίς καμία αμφιβολία θα του έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παιδεία το με, δηλαδή είναι το, υπάρχει πίσω από τα πάντα το μεγάλο πρόβλημα της παιδείας και το εννοώ και σαν ε, γνώση, αλλά και σαν παιδεία όπως το χρησιμοποιούμε στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή την, ε, με τα παιδιά. Ε, υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει παιδεία, ούτε στους ενήλικους, πόσο μάλλον στα παιδιά που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν υπήρξε πιο πριν και γι' αυτό οι ενήλικοι είναι και έτσι όπω είναι. Και το πρόβλημα είναι ε, καθαρά σε σχέση με την κατάσταση των παιδιών. Δεν μπορείς να απευθυνθείς στους νέους Δεν γίνεται Δεν κάθονται να σε ακούσουν Δεν μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους για αρκετή ώρα Είναι ένα γενικό ανθρώπινο πρόβλημα αυτό Το Hollywood το έχει υπολογίσει στη μιάμιση ώρα Γι' αυτό είναι και περισσότερες ταινίες σε 90 λεπτά Από αρχής του κριματογράφου μέχρι σήμερα Κατά κύριο λόγο Υπάρχουν και ξέρεσες βέβαια Για ειδικούς λόγους ε, αλλά ε, δεν μπορούν να εστιάσουν για πολλή ώρα την προσοχή τους δεν σε ακούνε, δεν καταλαβαίνουν τι τους λες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταδοθεί η γνώση στα παιδιά και να παίξει μεγάλο ρόλο στην ε, ανάπτυξή τους και στην περιπέτεια τους, στην εξερεύνησή τους του κόσμου Πολύ αργά, λίγοι άνθρωποι δίνουν σημασία στο μεγάλο πρόβλημα της παιδείας και προσπαθούν να αυξήσουν τον οριζόντά τους, τις γνώσεις τους, την εποπτεία τους, την γνωσιολογία τους, την ενημέρωσή τους κλπ. Και να φτάσουν μάλιστα και στο σημείο να τα επεξεργαστούν και όλα αυτά, δηλαδή να τα φιλοσοφήσουν αληθινά. Φυσικά το πρόβλημα πίσω από όλα αυτά είναι ότι ο άνθρωπος έτσι όπως έχει καταλήξει δεν έχει πολύ χρόνο. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος της ζωής μας Μέχρι να κερδίσουμε τη σοφία, ξαφνικά έχει, έχει περάσει η ζωή μας. Είμαστε γέροι. Και μάλιστα δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτή τη σοφία στους νεότερους, γιατί δεν, δεν ακούνε. Οπότε ε, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε εμείς ίδια να τη χρησιμοποιήσουμε πλέον και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουν και οι άλλοι άνθρωποι. Και η μόνη μας ελπίδα είναι να τη βάλουμε μέσα σε ένα μπουκάλι ναυαγού και να τη ρίξουμε εκεί έξω, σε ένα βιβλίο ή σε μια τέχνη, σε μια γνωστολογική από μνημονεύματα ή κάτι τέτοιο ας πούμε και να όποιο βρει το μπουκάλι αυτό ας πούμε τέλος πάντων να ωφεληθεί από την σοφία που αποκτήσαμε μέσα στη ζωή μας ο χρόνος δηλαδή δεν επαρκεί υπάρχει. υπάρχει αυτή η παγίδα του χρόνου να θυμάστε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο και ότι πρέπει στον χρόνο μας όχι μόνο να αποκτήσουμε την παιδεία αλλά να εξερευνήσουμε τα πάντα με αυτήν να κατανοήσουμε τι συμβαίνει να κατανοήσουμε τη θέση μας να λειτουργήσουμε ανάλογα, φιλοσοφώντας τα πράγματα και να μπορέσουμε να γίνουμε οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να είμαστε και να βοηθήσουμε μέσα από την παράξενη αυτή η θέση μας και όσους ανθρώπους αγαπάμε δίπλα μας ή οποιονδήποτε άνθρωπο στην τελευταία ανάλυση αν δεν έχουμε ανθρώπου που αγαπάμε να, ε, να συμμετέχουμε κάπου στην καλυτέρευση των πραγμάτων δια τη εμπειρία αυτή είναι η κατάσταση η οποία αν θέλω να τη συνοψίσω έχει να κάνει με την παιδεία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ας το εστιάσουμε στους νέους, στα παιδιά και στους νέους. Υπάρχει λύση σε αυτό και η λύση είναι να μπορούσαμε να έχουμε μια καλή και σωστή παιδεία στους νέους με τον καλό και σωστό τρόπο έτσι ώστε να μην παράγουμε συνεχώς ε, μέσα από ένα εργοστάσιο ρομπότ, ρομποτάκια που είναι όλα ίδια ξέρουν τα βασικά και προσχάριν των καταστάσεων που υπάρχουν στον κόσμο που είναι επιβαλόμενες και έτσι είναι πιόνια αυτών των επιβολών. Ειλικρινά είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι όπως τα καταφέραμε μέχρι τώρα μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες και εμείς προσωπικά αλλά και οι άνθρωποι όλοι στην ιστορία έτσι θα τα καταφέρουμε μέσα από όλες και πάλι. Πάντα παντού και πάντα ισχύει κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο ισχυρό απόφθεγμα όλων των εποχών, που στα λατινικά είναι ad astra per aspera. Προς τα άστρα, μέσα από δυσκολίες. Δηλαδή, προς τους υψηλότερους στόχους των ιδανικών μας και των αξιών μας και των οραμάτων μας, μέσα από πολλές δυσκολίες. Μην παραδίνεστε. Αντισταθείτε σε αυτό που βλέπετε ότι συμβαίνει, που θέλει να σας μειώσει και Κρατήστε την ακαιρεότητά σας και εξερευνήστε τα πράγματα για να ανακαλύψετε το ακριβές νόημα της θέσης σας και της ζωής σας και της ίδιας σας της ύπαρξης, αλλά και του κόσμου. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την εκπομπή σήμερα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος ήδη απομακρύνεται και σας στέλνουμε την ευχή μας. Καλή αφύπνιση και πάντα πιο γλυκά όνειρα να γίνονται αληθινά επειδή τα θέλετε αληθινά γιατί τα όνειρα είναι αληθινά, αυτό πιστεύω εγώ τα όνειρα είναι αληθινά αν είσαι εσύ αληθινός Καληνύχτα συνταξιδιώτες μου